Κύριε Σέρβερ, τώρα που θα πει ξανά ο Νίκος ο είναι ο πατέρα του. Μάλλον δυσκολεύεται να βρει το δωμάτιο. Αν τον δείτε ψηλά στο, στο welcome, κάντε τον αναδράκ. Καλώ. Καλησπέρα, σου, Κατή. Ταλισπέρα. Καλησπέρα. Σας. Καλησπέρα σα. Καλησπέρα. Η ευκαιρία. Τι κάνει ο Νίκο που είναι τώρα, ξέρετε. Ο Νίκο προ στο Ντουμπάι είναι. Μάλιστα, μάλιστα. Και... Τέλ, τέλ, Τέλο του μήνα τον περιμένουμε. Ωραία, ωραία. Ε, λοιπόν, Κρυσέλ, καλησπέρα. Καλωστά, στο βράδυ. Στη γνώμη που δεν μπόρεσα να έρθω προχθές, μου έφυγε κάτι απρόοπτο, εντελώς απρόοπτο, δουλειά του Νίκο δηλαδή και έφυγε χαρικιδική. Μάλιστα. Δεν πειράζει, έχω και αυτή την Παρασκευή. Και αυτή την Παρασκευή αύριο δηλαδή. Ε, ναι, αύριο. Ναι, ναι, αύριο. Τον ίδιο χώρο, ίδια ώρα. διο χώρο, ίδια ώρα. Ακόμα ψάχνουμε για αίθουσα αστυλιστήματα. Α... Α... Yeah. Hello Benjamin. Hello. Hello. Γιατί έγινε, δεν υπάρχει θέμα για απόψε. Yeah, mm. Ήμουν έτοιμος να ρωτήσω αν κόλλησα. Ναι, yeah, πάμε να, να αρχίσουμε. Υπάρχουν δε... στα δεξιά, μπορείτε να διαβάσετε τα θέματα. Οκ, okay, πάμε το πρώτο. Ε, λοιπόν, καλησπέρα. Στο meeting της... 13... 14 Οκτωβρίου 2010 του ελληνικού chapter. Τα θέματα που θα πούμε σήμερα είναι πρώτον ε, καθορισμός meeting για τα νέα μέλη, ούτω ώστε να υπάρχει κάποια εισαγωγή και να μπορούν να μάθουν γενικά για το κίνημα Zeitgeist και καθώ και για το TGM το site. Μετά θα γίνει ένα report για το TGM -GR, το Curious site. Θα μιλήσουμε λίγο για το πόλελ κινημάτων που συζητήθηκε στο τελευταίο, στην τελευταία φυσική συνάντηση. Έπειτα θα κάνουμε μία εισαγωγική συζήτηση για το θέμα National Coordinator και θα συζητήσουμε για τα κριτήρια που θα πρέπει να έχει κάποιος για να πάρει αυτό το ρόλο, αν θέλουμε να είναι ένας ή δύο και αν δεν είναι εκπαιδητροπής ή σταθερό. Και ό,τι άλλο θέλει ο καθένα, βέβαια, γι αυτό. Ε, αλλά θεωρώ ότι δεν είναι καλό να μιλήσουμε για άτομα, τέλο πάντων θα, θα τα πούμε ε, κατόπιν. Μετά ε, θα μιλήσουμε για το ποιος θέλει να διώσει τη διαφώνηση για την επόμενη διάλεξη, αν και εδώ φαίνεται να υπήρχε ένα μικρό μπαρδεμό σαν αφορά τις ημερομηνίες. Ε, θα... Μιλήσουμε για την επόμενη φυσική συνάντηση, αν θα την κάνουμε μεταπτική και θα βάλουμε συγκεκριμένη μέρος νέα ή όχι. Και στο τέλος θα έχουμε Q&A session, αν ε, το επιθυμούμε τέλο πάντων, για να κάνουμε ερωτήσει και απαντήσει όπως κάνουμε και στο International Chappers Meeting. Λοιπόν, ε, όσον αφορά τον ε, καθορισμό ενός meeting, τουλάχιστον ενός θα έλεγα, για τα νέα μέλη, ε, υπάρχει εξή σκέψη να σταλεί ένα, ντουτλ, ένα link με Doodle σε όλα τα Facebook groups καθώς και να μπει στην ε, κεντρική σελίδα του TZMGR που θα μπορούν τα, τα νέα μέλη να βγουν και να δηλώσουν τη μέρα και ώρα που μπορούμε για να βγει η πιο... Ε, η καλύτερη τέλος πάντων ε, η πιο αποδεκτή ώρα για να γίνουν αυτά, ε, αυτά τα meeting. Καλό, Βλέπετε. Σωστά. Να ρωτήσω κάτι. Και με μια πρόταση που είχα κάνει πριν από μερικές μέρες. Να αρχίσουμε από τον περίγυρό μας φίλους, γνωστούς, γονείς, αδέρφια, ξαδέρφια. Χωράει αυτό το θέμα καθόλου. Εννοείται πως να μιλάμε για, για το κίνημα σε, στους γνωστούς μας. Ναι, στο, στον περίγυρό μας. Αυτό δεν, δεν είναι τώρα μέσα στο... Νομίζω δεν είναι μέσα στο, στην, στην ατζέντα, αλλά μπορούμε να το συζητήσουμε ή, ή μετά το meeting ή κάποια άλλη στιγμή όποτε θέλετε, όποτε μπορείτε να, να μπούμε μέσα να, να συζητήσουμε. Ναι, ε, εντάξει. Αν και να προσθέσω στο, σε έναν ή άλλο βαθμό όλοι μας, ας πούμε, ουσιαστικά το κάνουμε αυτό. Αλλά πιο πολύ, αλλά λιγότερο. Μαλλον να, να και σαν, σαν το τελευταίο θέμα απόψε. Α, θα μείνετε μέχρι το τέλος, μπορείτε. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Ωραία, τότε, παιδιά, γιατί είναι, πολύ, είναι πολύ σημαντικό γιατί δεν ξέρουμε τι ξέρουμε στην ουσία, έτσι. Άλλο, έχ, όλοι μα έχουμε τα κενά μα, γιατί όλοι μα είμαστε άνθρωποι και ξεχνάμε, δεν, δεν έχουμε ήδη απαντήσει σε κάποιο θέμα και τέτοια πράγματα. Παιδιά, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να μείνω μέχρι όσο αργά κρατήσει παρέα, α πούμε, απόψε. Κάποιοι θα χρειαστεί να αποχωρήσουν, εντάξει. Όσοι μείνουμε, μείνουμε και το συζητάμε. Οκ, okay, πάμε. Οκ, okay, το, το έβγαλα. Ε, μπορούμε να προχωρήσουμε, νομίζω. Δεν ξέρω αν θέλει κάποιος να παρασθέσεις κάτι. Ωραία, Κωνστάς. πάμε. Λοιπόν, για το, για το TGM, ε, το βασικό που θα ήθελα να πω είναι ότι το Φόρουμ ε, είναι έτοιμο να δεχθεί κόσμο και... Ε, συγχέρω τον Γιώργο, που έστειλε και το, το πρώτο άρθρο, ε, υποψήφιο άρθρο, στην ανάλογη ενότητα. Είναι πολύ καλό άρθρο και... Ε, νομίζω θα πρέπει να μπει στην αναλογική κατηγορία. <coughs> Οπότε αυτό που θα πω σε, σε όσα μέλη έχουν γραφτεί, ε, να αρχίσουν να ε, γίνονται ενεργοί πλέον στο φόρουμ και να παίρνουν στις ομάδες που έχουν γραφτεί και να ε, αρχίσει να υπάρχει μια στοιχείωδης οργάνωση τέλο πάντων για να υπάρχει μια... Ε, υπό τυπο διζεράση τουλάχιστον αρχίζονται κάποιε συζητήσει πάνω στις ομάδες, τι project θα μπορούσε να υπάρχουν και να βγαίνει και από εκεί σιγά σιγά ο πιθανός coordinator από τα μέλη. Αρχικά το forum θα είναι ο τόπος που θα συζητούν ε, τα διάφορα μέλη πάνω σε ιδέες και projects για ομάδες. Ε, υπάρχει ενδεχόμενο ε, το project for που είναι ένα σύστημα διαχείρισης project και ομάδων είναι έτοιμο. Απλά δεν έχουν δημιουργηθεί οδηγοί χρήσης και εντάξει για κάποιους να φανεί πολύπλοκο ε, θα δούμε στην πορεία πως θα γίνει αυτό. Αν ε, είναι απαραίτητο ή όχι. Κατά πάσα πιθανότητα θα υπάρχει και wiki ή ε, ουσιαστικά υπάρχει ήδη απλά δεν, έχουν, δεν έχει μπει κάποιο υλικό όσον αφορά τις ομάδες αλλά εκεί πέρα θα φανταστείτε το σαν ένα dashboard των ομάδων που Κάποιος που θα είναι μέλος τη μεταφραστική. θα μπορεί να πάει εκεί πέρα να βλέπει όλα τα archives των meetings, να βλέπει guidelines ε, κτλ. Οπότε θα είναι ένα κεντρικό κόμβος πληροφορίας για τα μέλη των ομάδων. Ε, απλά να πω κάτι για το forum που εξέχασα, ουσιαστικά χωρίζεται σε δύο κομμάτια, όπως υπάρχει τώρα. Το ένα κομμάτι έχει να κάνει με, με νέα και ειδήσει και άρθρα που θα τα καλύτερα θα μπαίνουν στην κεντρική σελίδα του DGM και θα διαλέγονται από τα μέλη, ουσιαστικά. Και το άλλο κομμάτι έχει να κάνει με τις καθαράμες τις ομάδες και θα μπαίνουν εκεί τα μέλη για να προτείνουν ιδέε για projects θα γίνει μια συζήτηση πάνω σε αυτά τα ιδέε. και από εκεί να υλοποιούνται οι όποιες συμφωνούν. Δεν ξέρω αν έχει κάποιο κάποια ρώσεις πάνω σε αυτό. Εγώ μια συγγενικότερη... Σε ποιο ακριβώς θέμα βρισκόμαστε Νομίζω ότι έχουμε περάσει τα 4 Στο 2 για το TGM okay. ε, Απλά να ρωτήσω υπάρχει κάποιο εδώ πέρα που έχει γραφτεί και, δεν, ε, και έχει κάποιο πρόβλημα με το site ε, Δεν έχει με κωδικό Δεν μπορεί να κάνει login κάτι τέτοιο Εποθέσω ότι η σιωπή είναι καλό σημάδι Βασικά, Τίγουρα παραδεισμόνους... εγώ δε, Παιδιά, σίγουρα εγώ, αλλά αύριο θα ριζήσω τη βοήθεια των συντοπιτών μου για πράγματα που δεν μπορώ να τα ξέρω. Ε, έχετε γραφτεί στο, στο site? Όχι. Οκ. Okay. Ε, φαντάζομαι θα, θα το κάνετε με κάποιους μαστούς σας για να σας δείξω κάποια πράγματα σωστά. Ναι, γι' αυτό θα ριζήσω τη βοήθεια των παιδιών από εδώ, από Θεσσαλονίκη αν μπορεί κάποιο και εγώ να μου διαθέσει καμιά ώρα να έρθει να μου δείξει μερικά βασικά πράγματα που δεν μπορώ να τα ξέρω. Καλώς. Θα το μεθοδέψουμε από εδώ. Εννοείται. Θα σα στείλουμε τον Πόλο να θα σα θα δείξει όλα. Ένα ε, Πόλο. Άλλωστε και σε κάνα μέρα έρχεται και ο Νίκο. Ε, άμα έχετε και μια κωγή θα τα, ε, τα ε, κάνουμε. Ξέχασα... ξέχασα να σα πω ότι όποτε μιλάμε μιλήσαμε την Κυριακή συγκεκριμένα. Ε, Χαιρετίσματα σε όλου μου λέει ο Πόλο περιμένω. Παιδιά, αν δεν έχει κάποιο κάποια απορία ή κάτι να προσθέσει σε αυτό, α περάσουμε στο επόμενο. Βέβαια, το DriveSky είναι αυτό. Πάρω λίγο. Ναι, ναι, μπε και εσύ. Έχει voice activation. Μπε και εσύ. Τι έχει, Μου αρέσει αυτό το μήνυμα όμω. Πε και εσύ, ξέρει για το Teamspeak. Ναι, είπα στην σύντροφό μου, δηλαδή να μπει και αυτή να τα καταφέρει Ναι, όχι, το λέω σαν σλόγγα με για το TeamSpeak, μπε και εσύ. Μπες και εσύ. Το μότο. Ε, σε flyers, flyer. Για χωρίς να είμαι ενεργό ακόμα, ακόμα το, το, το τονίζω αυτό, ε, εγώ κάνω βουλιά. Ε, από αυτό που ακούσεις φαντάζομαι και σα. Εγώ θα σας το, το κινηθώπαγα, κατάλλη. Συγγνώμη. Έτσι. Ξανά στείλες μας email για το TeamSpeak, για το Meeting και αυτά. Προσπαθήσα να είναι πάρα πολύ έτσι, και βανάγνωστο και φιλικό και πιασάρικο όσο μπορούσατε πάντα. Αλλά δυστυχώ δεν πήρα ούτε ένα reply. Αναστάση, η αγόριο μα δεν τάξει σεξ και λεφτά, δεν μπορεί να πάρεις reply. <laughs> και έτσι για να ευθυμίσουμε <laughs> και λίγο. Χα, <laughs> Ε, μάλλον, 7 ε, μέρα παιδιά. Ναι, ήταν περίεργη μέρα Και για μένα, στη δουλειά και ο καιρός, όλα περίεργα. Μπορεί να φύγει ότι ξενερώσαν να την προηγούμενη εβδομάδα από το μύτη. να Ναι, πιθανόν. Εντάξει, αν ξενερώσαν, δεν σημαίνει ότι δεν κάνουμε εμείς κάτι καλά. Αναγκαστικά. Βασικά, τώρα τι λέμε. Τώρα πάμε στο επόμενο θέμα. Κάναμε ένα χαρούμενο break. Μετά το μουσικό διάλειμμα. Εγώ πιστεύω ότι ο Μαλακάσης είναι πολύ αυστήλος. Ελπιστήρα, παιδιά. Αυτό τι. Οκ. Okay. Λοιπόν, το, το τρίτο θέμα είναι για το πόρταλ που συζητήθηκε στο τελευταίο meeting. Που κάναμε την Κυριακή. Ε, ήρθε ένα παιδί που έχει ένα blog, ο όνομα του Δαμιανός, Και ουσιαστικά η πρόταση είναι η εξή. Θα υπάρχει ένα πόρταλ, ένα site που θα μπορούν εκεί πέρα να μπαίνουν με διάφορα κινήματα που έχουν παρεμφερήσει ιδέε τέλος πάντων όπως το κινήμα της Δημοκρατίας για παράδειγμα και να εκθέτουν ουσιαστικά τις ε, απόψεις και τις ιδέες τους από αυτά που αντιπροσωπεύουν και νομίζω ότι θα ήταν ένας καλό, ένα καλό χάμπο, ένα καλός κόμβο για να ξεχωρίσουμε σε σχέση με το τι προτείνουν οι υπόλοιποι δεδομένου ότι η πλειοψηφία των άλλων κοινήματων έχει να κάνει με μπαλώματα και πολύ μικρέ λύσεις μέσα στο ήδη υπάρχουν σύστημα. Επίση υπάρχει η πρόταση να υπάρχει κάποια μορφή άμεσης δημοκρατίας για λήψη αποφάσεων πάνω σε κάποια ζητήματα. Αυτό πω, να σου πω έναν προσωπικά δεν ξέρω κατά πού θα ωφελήσει, πώ θα μπορεί ακριβώ να εφαρμοστεί και αν θα μα επηρεάσει καθόλου. Ε, θεωρώ ότι το πιο σημαντικό είναι ότι θα πάρουν πάρα πολλά κινήματα πέρα και θα μπορούμε να τραβήξουμε προσοχή και να τους διαδώσουμε την πληροφορία. Να... Ένα, ένα, drag, ένα drag στην ΕΦ, παιδιά, γιατί θα ψάχνετε κουμένα, από το WELTS. Κώστα, αλλά δεν να ρωτήσω κάτι, γιατί εγώ δεν, το πέτυχα, δεν την πετύχα αυτή τη συζήτηση. Γίνεται συζήτηση για κατασκευή ενό πόρταλ και φιλοξενία των κινημάτων και από εκεί διερεύνηση και διαλογή τυχών και προσέγγιση. Το τελευταίο δεν το ήθεσα. Μιλάμε πρώτα απ' όλα για κατασκευή πόρταλ κινημάτων. Ε, για ένα πόρταλ που θα έχει πολλά κινήματα, θα μπορούν να πάνε και, και blogs επίσης. Ναι. Είναι βασικά είναι πολύ περίεργο τώρα. Είναι πολύ περίεργο και σηκώρει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση κατά την άποψή μου το συγκεκριμένο θέμα. Και δεν ξέρω και κατά πόσο είναι αποδοτικό. Δηλαδή υπάρχουν πολλά κινήματα τα οποία ασχολούνται με τον ακτιβισμό, τα οποία έχουν ήδη τους ιστοτόπους τους και τα blog τους και τα facebook τους. Και πιστεύω ότι είναι πολύ πιο εύκολο να γίνει ένα διεξοδικό search και να εντοπιστούν αυτά τα κινήματα, αυτές οι διεθύσεις να καταγραφτούν και από εκεί και πέρα να κάνουμε ένα survey, να τα δούμε και αν μας ενδιαφέρουν να τα προσεγγίσουμε με τις ιδέες μας. Παρά να φτιάξουμε ένα site από την αρχή και να του πούμε λάτε και εδώ να σας φιλοξενήσουμε. Δηλαδή, ε, μου ακούγεται λίγο ε, περίεργο, δεν ξέρω. Αν... Όχι, δεν είναι έτσι. Κάρολε, δεν είναι έτσι. Μας προσέγγισε αυτό το περίεργο. Μας προσέγγισε αυτό το παιδί που έχει το, το μπλοκ της Άμεση Δημοκρατίας. Δική του σκέψη είναι ότι μας κάλεσε άμα θέλουμε να πάρουμε μέρο. Α, μπράβο, Γι' αυτό ρωτάω να το διευκρινήσουμε. Δεν, δεν θα είναι θα δικό μας. Δεν είναι δικό πρόκειται. Ε, εμείς απλά θα συμμετέχουμε εκεί πέρα σαν να εκθέτουμε τις ιδέες μας. Πρόκειται. Δηλαδή δεν θα το αναλάβουμε δικό μα, Δεν θα είναι του κινήματο Α, μπράβο. Δεν έχει γλειάσει να κάνει τίποτα με κατασκευή. Ε, Κάποιο θα πρέπει να το κατασκευάσει τώρα. εντάξει, Ποιο θα το κάνει αυτό ε, νομίζω δεν είναι απαραίτητη προπόθεση να, να συμμετάσχουμε εμεί, δηλαδή δεν είναι απροπαιτούμενο. Αν μπορούμε να βοηθήσουμε, όποιο μπορεί τέλο πάντων. Και αύριο ένα meeting ο, ο Φώτ ξέρει λεπτομέρειε γι' αυτό. Να το μπορούμε να το δούμε στην πορεία. Να το συζητήσουμε. Δεν βρίσκω το λόγο γιατί να μην συμμετέχουμε, απλώ θα πρέπει να το δούμε. Καλησπέρα και στην Ελφικιόλα που μπήκε τώρα. Καλησπέρα. Έφυγε ε, αν έχει κάποιο με το μικρόφωνο ή οτιδήποτε ε, μπορεί να γράψει κάτω στο chat. Ok. Ε, κάποια άλλη ερώτηση πάνω σε αυτό το, το θέμα, Ναι. Ε, Ξαναπέσει η ερώτηση, παρακαλώ. Εντό τύπου, τι είπε ότι ασχολείται με δημοκρατία, κάτι τέτοιο. Όχι, έχει ένα blog. Ο ε, Ευαγγέλιο επιβεβαιώνει άμεση δημοκρατία. <laughs> Συγγνώμη. <laughs> Θα μα πάρουμε τι ντομάτε, μην λε τέτοια. <laughs> Εμεί θα βγάλουμε άλλο μότο. Υπάρχει καλύτερο πλανήτη και τον θέλουμε. Υπό, νομίζω μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο θέμα. Ε. Σα στέλνω ένα link. Ε, Ουσιαστικά το έχει γράψει ο Κάρολο. Αν δεν μπορεί να το διαβάσει, ε, σε περίπτωση που δεν ερχόταν, ε, αλλά τελικά μια που είναι εδώ ε, μπορεί να μα τα πει και ο ίδιο. Ε, μια, μια εισαγωγή μόνο ο Κάρολε. Θα κάνουμε μία μικρή συζήτηση για το θέμα coordinator, national coordinator. Ε, νομίζω καλό είναι δεδομένο ότι ακόμα δεν, δεν έχει τεθεί, δεν έχουμε πάρει πάντων κάποιο official κάτι τέτοιο, για να υπάρχει national coordinator θα πρέπει να υπάρχει official chapter. Ε, καλό θα ήταν να συζητήσουμε μόνο ε, πράγματα όπως τα κριτήρια που θεωρούμε ότι κάποιος θα πρέπει να έχει για να μπει σε αυτό το ρόλο και κάποια παρέμφερει όπως αν θα είναι ένα ή δύο άτομα και αν θα, αν θα είναι σταθερό η εκπεριτροπή σαν θαλάς δηλαδή. Και ούτως ώστε να μπορούν τα μέλη να σκεφτούν με αυτά που θα, <coughs> που θα πούμε σε περίπτωση που χρειαστεί να βγάλουμε national coordinator να έχουν υπόψη ποιο θα πλήρει αυτά τα κριτήρια και να προτείνουν το τον, τον ανάλογο άτομο. Καλό λευδικός. Ναι. Ε, λοιπόν, Εγώ θέλω να επικεντρωθώ σε τέσσερα σημεία ε, ενδεχομένως να υπάρχουν πολύ περισσότερα πράγματα που θα πρέπει να συζητήσουμε για το συγκεκριμένο θέμα, αλλά για να τα συνοψίσω είναι. Ε, θα σας τα διαβάσω κιόλα επειδή τα έχω γράψει. Λοιπόν, ε, άποψή μου είναι ότι θα πρέπει η National Coordinator να είναι δύο. Η τοποθέτηση έχει να κάνει με αποδοτικότητα συνεργασία και αλληλοκάλυψη μεταξύ αυτών των δύο ατόμων σε περίπτωση αδυναμίας του, εν, του ενό από του δύο να παραστεί ανταπεξέλεξη τη υποχρεώση του. Καθώ επίση και στο ενδεχόμενο ανάγκη αντικατάσταση ενό από των δύο. Αυτό που κοινώ στα πληροφοριακά συστήματα ονομάζουμε fault tolerance. Οι λεπτομέρειε για του ακριβεί ρόλου του καθενό, ταυτόσιμοι ή διαφοροποιημένοι, μπορούν να συζητηθούν εκτενέστερα σε επόμενο meeting. Κάποια <Συριακά> σχόλια πάνω σε αυτό, να τα πάρουμε κομμάτι-κομμάτι καλύτερα. Εγώ απλά να προσθέσω κάτι όσον αφορά του δύο θα, θα συμφωνήσω και θα πω υπάρχει και ζήτημα handover και learning curve δηλαδή όταν κάποιος δεδομένου δηλαδή, ότι θα έχει αρκετά, αρκετά πράγματα να κάνει ε, σαν national coordinator και αν υπάρχει θέμα ότι θα πρέπει να φύγει κάποιος ε, θα μπορεί ο ένας από τους δύο να κάνει το handover over στο νέο coordinator δηλαδή να του πει εισαγωγικά πράγματα και να τον βάλει μέσα στο κλίμα ενώ ο άλλος θα μπορεί να είναι κανονικά ε, ενεργός και να ε, κάνει την ε, ομαλή ροή των λειτουργητών των, των εργασιών του. Ο Βασικά θα πρέπει να είναι και οι δύο ενήμερια για το τι γίνεται. Τη παγκόσμια αλλά και στο όλο χαλτζά. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς γνωρίζετε από πληροφορική, αλλά να σας πω έτσι για ένα είδος συστήματος που επικρατεί, είναι το λεγόμενο mirroring, δηλαδή... Ε, για παράδειγμα, σε ένα μηχάνημα έχεις δύο δίσκους οι οποίοι γράφουν ακριβώς τις ίδιες πληροφορίες και σε περίπτωση που παρουσιστεί βλάβη ή απώλεια του ενός από τους δύο, γίνεται αντικατάσταση και ενημερώνεται ο δεύτερος. Φανταστείτε ότι αυτό το πράγμα σε επίπεδο coordination. Ή αλλιώς ριντανάς. Αυτά δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια, κάποιο σχόλιο, κάποια διαφωνία κάποια άλλη πρόταση. Πολύ καλό φαίνεται έτσι. Δεν Κοιτάξτε, ούτω ή άλλω είναι μια πρώτη συζήτηση. Μπορείτε να πάρετε τα θέματα, να προσθέσετε ό,τι άλλο θέλετε, να κάνετε τα σχόλιά σα και να το επαναξετάσουμε, Γιατί ούτω ή άλλω είναι μια συζήτηση που θα τραβήξει αρκετό καιρό. Ναι, νομίζω αυτό το πάντα ήταν καλό να υπάρχει εκεί πέρα όποιο θέλει να προσθέσει κάτι πάνω σε αυτά τα θέματα. Να κοιτάξουμε, να το σηκώσουμε και στο χώρο μου. Ναι, και στο χώρο μου, διαβάζουμε. Λοιπόν, πάω στο επόμενο. Δύο. Ο National Coordinator θα πρέπει υποχρεωτικά να τηρεί κάποιε αντικειμενικέ προδιαγραφέ και τίποτα δεν πρέπει να αφαιθεί στην καλή θέληση, στην όρεξη για δουλειά κλπ. εάν τα ελάχιστα κριτήρια δεν τηρούνται. Παραδείγματο χάρη, να άριστη γλώσση αγγλικών, εμπειρία στην οργάνωση και διαχείριση projects, Απόλυτη άφηση με τι κατευθυντήριε γραμμέ του κινήματο, καλώ στη συνεργασία, απόλυτη σχετικότητα με το σύστημα και κυρίω τεχνοκράτηση. Ε, νομίζω, Κάρολ, είναι καλό να κάνει μια διευκρίνηση με, με τη λέξη σύστημα. Γιατί πολύ δεν θα το καταλάβουν. Ναι. Όταν εννοώ απόλυτη σχετικότητα με το σύστημα, εννοώ το σύστημα του, του κινήματο. Δηλαδή, υπάρχουν κάποιε κατευθυντήριε γραμμέ και κάποιοι κανόνε θα βρέπει οποιοδήποτε επιλεγεί για αυτή τη θέση να είναι γνώστης όλων αυτών των, των κατευθυντήριων γραμμών και φυσικά να τις αστερνίζεται, να μην υπάρχουν αποκλήσει ή δικές του ερμηνείες ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να προκύψει. Έτσι, για να μην υπάρχουν διαφοροποιήσει στο συντονισμό του ελληνικού τσάπτερ με τα ξένα. Πιστεύω ότι το δύο είναι κάποια πράγματα, δηλαδή, αυτονόητα τώρα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια ένσταση ή κάποια διαφωνία ή κάποια προσθήκη. Όπως είπαμε μόντως, έως θα αναρτηθούν και θα γίνει σχολιασμός πάνω σε αυτά. Η συγγή είναι καλή ή η συγγή είναι κακή ή επεξεργάζεστε. Ε, εγώ απλά να πω ότι γενικά σε όλα αυτά που εγώ γραφτεί έχω τώρα και έχουν διαβαστεί είμαι σύμφωνος. Δεν να έχω να δείξει Ωραία, συνεχίζω. Τρία. Ο National Coordinator θα πρέπει να είναι προτινόμενο από άλλου, καθότι ο καλύτερο κριτή τη δουλειά μα δεν είμαστε ήδη αλλά οι άλλοι και τα αποτελέσματα. Εμεί ενδέχεται να είμαστε είτε προκατηλημένοι, είτε, εγω... είτε εγωιστέ, ακόμα και όχι ει γνώση μα. Μπορεί κάποιο βέβαια να πει, ε, Ναι, εγώ δύναμαι, έχω τον ελεύθερο χρόνο και έχω τη διάθεση, αλλά αυτό δεν αρκεί, έτσι. Δηλαδή, θα πρέπει να υπάρχουν. Ε, ε, κάποια άτομα και όπως περιγράφουν οι διαδικασίες και από τη βάση και από το, το global. Ε, και από το global chapter το οποίο θα έχει αξιολογήσει τις ε, δυνατότητες στη δουλειά κτλ του συγκεκριμένου ατόμου ε, προκειμένου να είναι εντός προδιαγραφών συνεχίζω τέσσερα οι θέσεις των National Coordinator θα πρέπει να περνούν από διαρκή αξιολόγηση και από τα top global levels και από τα ίδια τα μέλη και θα πρέπει να υπάρχει σαφής θητεία στι... σαφή από άλλα περίοδος. Στη συνέχεια θα πρέπει να γίνεται evaluation της δουλειά του και εφόσον είναι επιθυμητό να γίνεται ανανέωση της θητείας. Τίποτα μόνιμο, τίποτα καθεστωτικό, υπό οποιαδήποτε μορφή και έννοια. Τυχόν, νέα και ικανότερα μέλη που έχουν αποδείξει με την εργασία τους στην αξ... ε... αξία τους έχουν απολύτω ίσε ευκαιρίε για ανάληψη του νέου κύκλου θητεία Coordination. Πιστεύω ότι και αυτό είναι αυτονόητο ότι είστε όλοι σύμφωνοι. Δεν πρέπει δηλαδή ο National Coordinator να είναι μία μόνιμη θέση, θα πρέπει να είναι μία θέση υποδιαρκή αξιολόγηση. Ναι, μαζί σου σε αυτό. Εγώ. Ε, να διευκρινίσω κάτι. Επειδή γενικώ είμαι άνθρωπο, ή το έχω ξαναπεί στο παρελθόν, ο οποίο του αρέσει να βάζει σωστέ βάσει. Προσπάθω, προσπάθησα σήμερα με αυτά τα τέσσερα key points σας έτσι, ε, να βρω κάποιε αρχικέ δικλείδε ασφαλεία για να προσπαθήσουμε να αποτρέψουμε οποιαδήποτε μελλοντικά περίεργη συμπεριφορά που μπορεί να παρατηρηθεί ή να εκδηλωθεί. Ενδεχομένω να υπάρχουν πολλά πράγματα ακόμα που να πρέπει να συμπληρώσουμε. Έτσι θέλω να το θε, δική μου έτσι η Προσέγγιση είναι να γίνει όσο πιο bulletproof γίνεται αυτή η διαδικασία. Ωραία, θεωρώ ότι συμφωνείτε όλοι και με αυτό. Δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω για την ώρα γιατί το έγραψα και λίγο βιαστικά. Το συγκεκριμένο τώρα θα περάσει μια μικρή διόρθωση και θα αναρτηθεί στα φόρουμ για να το δείτε όλοι και να αρχίσει ο σχολιασμό, προτάσει κλπ. Εγώ τελείωσα. Κώστα, αν θέλει κάτι, να θέλει κάποιο άλλο. Ναι, ε, ό,τι σχόλια υπάρχουν ε, μπορεί να, να μιλήσει, παιδιά. Εγώ από την μεριά μου το βρίσκω πολύ καλό. Μπράβο στον Κάρολο που πέτυχε τα σημεία. Δεν θα το κάνω καλύτερο εγώ από ό,τι κανένα Ναι, κατά τη γνώμη μου προχωρήσει θεωρώ ότι είναι σωστό. Όντω χρειαζόμαστε γερέ βάσει για το οτιδήποτε φτιάχνουμε. Απλά κάποια στιγμή η Ραπτή μου εντάξει να αφήσουμε τα... τι. Ε, Πώ να το πω τώρα. Τι διαδικασίε α πούμε. Και... Εντάξει, εγώ τώρα θέλω να πω τελείως φορή, θέλω να πω σε άλλο κομμάτι, τελείω το κομμάτι του Recruitment, αλλά anyway, μετά, μετά. Ε, ναι, οκ. Okay. Ε, σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Ε, Απλώ θα ήθελα λίγο έτσι να προσθέσω ότι κάποια πράγματα πρέπει να είναι διαδικασίες, γιατί αν δεν υπάρχουν ερητές διαδικασίε και ξεκάθαρε, θα αρχίσουμε να μπλέκουμε ίσως σε περίεργες καταστάσεις, σε διαφωνίες, σε παρελμηνίες Ξέρεις και καλό είναι εφόσον μπορούμε να ανταστήσουμε κάποια πράγματα από την αρχή ειδικά σε σημαντικά θέματα όπως είναι ένας national coordinator ή ένας local coordinator ή κάποια άλλα σημεία στο κίνημα. Καλό είναι να τα έχουμε όσο πιο ξεκάθαρα γίνεται για να είμαστε okay ο ένας με τον άλλον πρώτα απ' όλα. Καλησπέρα Κασταλού. Καλησπέρα σε όλους παιδιάς. Λιώσου Φώτη. Καλησπέρα. Ε, φώτη, δεν ξέρω αν πήρε ένα copy, το στείλα στον Κώστα, του είπα να στο κάνει ένα forward, γιατί δεν έβρισκα το mail σου στο MSN μου, ως συνήθως. Το πήρα. Ε, Ωραία, οκ. Okay. Ε, Μόλι τα διάβασα στα παιδιά αυτά τα σημεία. Αν έχεις εσύ να κάνεις κάποιο σχόλιο, δεν έχουμε κλείσει ακόμα τη συζήτηση, στο chat μας πρόλαβες. Ε, αν θες να κάνεις κάποιο σχόλιο πάνω σε αυτά που έχω γράψει, «Be my guest». Επίσης αυτό θα αναρτηθεί στα forum και θα μείνει ανοιχτό προς συζήτηση. Όχι, με βρίσκει απόλυτο σύμφωνο. Τα έχουμε ε, συζητήσει ουθουσιαλούς. Δεν έχω κάποιο θέμα για αυτό. Είμαστε αυτή τη στιγμή στο topic αυτό, αυτό συζητάμε για το θέμα coordinator. Ε, ναι. Οκ. Okay. Όχι, δεν έχω κάτι. Δεν έχω κάτι. Είναι πρόωρο και έχουμε πιθανότητα αρκετό καιρό μπροστά μα. Απλώ εφόσον έχουμε τον χρόνο, καλό είναι να το, ξέρεις, να το ξεκινήσουμε να είναι τουλάχιστον ξεκάθαρε οι διαδικασίε. Γενικά, καλή, καλά. Είναι να υπάρχει ένα προβληματισμό. Ε, αυτό, αν θα είναι δύο, εγώ έχω προτείνει από την πλευρά μου να είναι, να είναι δύο. Ε, τα κριτήρια συμφωνώ απόλυτα. Όπω τα λε, δεν χρειάζονται. Είναι με συναισθηματισμού και αυτά. Είναι καθαρά μια θέση. Ουσιαστικά τεχνική, ένα σημείο αναφορά είναι ο coordinator. Ε, αυτά είναι αυτονόητα, ναι. Θα να ρωτήσω κάτι. Το ότι θα είναι εκπεριτροπ, εκπεριτροπ, το ότι θα αξιολογείται αυτό πώ θα το ορίζουμε, ας πούμε, με χρονικό διάστημα. Ε, Φιρσέλε, ναι, κατά την άποψή μου, θα πρέπει να υπάρχει ένα χρονικό διάστημα. Ε, δεν έχω κάτι ακριβώ να, να το σχεδιάσω, το πούμε έτσι πώς το έχω φανταστεί. Ε, λίγο πιο γενικά πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει ένα αρχικό trial, δηλαδή να πούμε ότι η έννοια τη National Coordinator περνάει ένα, ή περνάει ένα αρχικό trial period, το οποίο το ορίζουμε μπορεί να είναι ένα μήνα, για παράδειγμα, να δούμε ότι ο άνθρωπο μπορεί να τα και τα καταφέρνει. Okay. Ε, και μετά μπορούμε να ορίσουμε να πούμε ότι θα γίνεται αξιολόγηση για παράδειγμα δύο φορές το χρόνο με βάση το έργο του κατά πόσο μεταφέρει σωστά τις πληροφορίες από το global στο local και αντιστρόφως κατά πόσο μπορεί να συντονίζει αυτά που πρέπει να συντονίζει ε, και όλο, κατά πόσο τηρεί όλο το, το description του, της θέσης του έτσι Υπάρχει κάποιο link που να αρφαίρεται στις υποχρεώσεις ή το ρόλο γενικά του κορδινήτωρ. Ε, υπάρχει κάποιο σίγουρα στο wiki για τους ε, linguistic πιθανόν να υπάρχει και στο παγκόσμιο θα πρέπει να το κοιτάξω αυτό. Υπάρχει βέβαια, ε, ε, αν δείτε το τελευταίο, το, πω, το τελευταίο newsletter που στάλθηκε, που έχει το link για το... Για την οργάνωση του κινήματος, εκεί αναφέρεται πάνω στον και του national coordinators. Όλα αυτά, βέβαια, είναι σε... έχουν προγραμματιστή για μετάφραση, γιατί θεωρούμε ότι είναι πολύ βασικά πράγματα οτιδήποτε έχει να κάνει με διαδικασίες και τον τρόπο λειτουργίας του κινήματος γενικότερα. Πρέπει δηλαδή να είναι το, το πρώτο πράγμα που μαθαίνουν τα νέα μέλη έχουν μπει για μετάφραση. Ε, πιστεύω ότι μέσα στις επόμενες μέρες το πρώτο υλικό θα είναι στον αέρα. Που θα γίνονται και ξεκάθαρα κάποια πράγματα. Ε, εγώ πάλι ήθελα να ρωτήσω. Έχουμε συζητήσει όλα τα άλλα θέματα. Καθορισμό meeting για νέα μέλη, GM report, πόρταλ κινημάτων, όλα αυτά έχουν συζητηθεί. Αυτά που είναι πάνω από το 4, ναι, έγινε μια συζήτηση. Αν θέλεις να σχολιάσεις ή να πεις κάτι πάνω στα προηγούμενα, μπορούμε να το κάνουμε τώρα. Εντάξει, για το πόρταλ ε, κινημάτων, ε, δεν ξέρω, ο Κώστας ενημέρωσε, ενημέρωσε γενικά. Ναι, ε, αν να κάνεις μια σφίνα ελεύθερα. Όχι, όχι, εντάξει, δεν είναι θέμα, απλώς ε, ε, τέλος πάντων πρόκειται για ένα, για ένα πόρταλ, το οποίο θα συμπεριλαμβάνει όλα τα, κινη, όλα τα κινήματα που έχουν ως κοινό παρανομαστεί το γενικό στην αμφισβήτηση του κάποιων επιμέρους θεμάτων ή και βασικών θεμάτων του συστήματος, από είτε οικολογικές οργανώσεις σημαίνουν αυτές, σημαίνει αυτό, είτε οργανώσεις που έχουν να κάνουμε άμεση δημοκρατία. Και ουσιαστικά είναι ένα portal επικοινωνίας μεταξύ των κινημάτων, για να μπορούμε κι εμείς να μαθαίνουμε για αυτούς και αυτοί να μαθαίνουν για μας. Ουσιαστικά είναι μια ευκαιρία δηλαδή, για μας, να θέσουμε, να θέσουμε την Zeitgeist θέση μας ότι όλα τα επιμέρους προβλήματα με τα οποία ασχολούνται ε, έχουν κάποια κοινή βάση η οποία η βάση είναι το, το βρήκα για δηλαδή αυτό η βάση δηλαδή ότι είναι το σύστημα ότι θα μπορούσαμε να να, να το θέσουμε έτσι το πρόβλημα δεν είναι τα επιμέρους προβλήματα του συστήματο, αλλά το ίδιο το σύστημα ε, και το θεώρησα πολύ χρήσιμο. Θα γίνει κάποια συνάντηση και με κάποιους τέλος πάντων κοορδινέτερους διάφορων κινημάτων ε, εντός εβδομάδα αυτή, αλλά ίσως και, στην, και, την, και την επόμενη. Ε, προσωπικά έχω έρθει σε επαφή με 2-3 κινήματα, υπάρχουν πάρα πολλά και νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Αυτό, αυτό απλώς ήθελα να πω. Να κάνω μια ανοίξη πάνω σε αυτό. Ε, Βασικά είναι διπλήνυξη. Η πρώτη είναι ουσιαστικά ότι τι γίνεται αν αυτά τα site είναι υπερβολικά πολλά, ε, τα κινήματα συγγνώμη. Ε, φαντάζομαι ότι θα υπάρξει κάποιο τεχνικό προβλήμα, θα υπάρξει ένα τεράστιος τεχνικός φόρτος για τους developers. Αλλά αυτό που με και πιο πολύ είναι κάτι διαφορετικό. Ε, αυτή τη στιγμή το ZGuys αριθμεί κάποια μέλη. Εάν κάποιοι από αυτά τα, site, τα, οποία, τα κινήματα τα οποία θα ε, συνενοθούν επικοινωνιακά με το Zeitgeist ε, Είναι πιο τέλο πάντων έτοιμοι από μας να κάνουμε κάποια πράγματα Έχουν πιο πιασάρικες ιδέες να σα το πω για κάποιους Και ξαφνικά βρεθούμε μπροστά στην έκπληξη του να κυριολεκτικά ψαρεύουν αυτοί ε, members από το Zeitgeist και όχι εμεί από αυτούς Εκεί τι ακριβώ κάνουμε Έχως δηλαδή γύρισε ένα τελευταίο που μέρα και μας Εγώ που δεν μπορώ να δε το βλέπω κάτι ε, λάθος με αυτό. Δηλαδή αν οι άλλοι έχουν πιο αξιόπιστες ιδέες ή εμείς δεν μπορούμε να μεταδώσουμε τη δικαία μας σωστά και θέλουν ότι αυτές είναι ε, καλύτερες και μπορούν να παρέχουν καλύτερες λύσεις, ε, Μαι, Δεν είμαστε, είμαστε λίγο. Δηλαδή, κόσμο. Θεωρώ ότι δεν είμαστε μαντροί να κρατήσουμε κανέναν με το ζόρι. Αν κάποιος μπορεί να βρει κάτι που τον ολοκληρώνει σαν άνθρωπο καλύτερα, με γλιά του με χαρά του, ότι τον κάνει να αισθάνεται καλύτερα. Ναι, Τάσο. απόλυτα σύμφωνο με ό,τι λέει ο Κώστας και ο Γαρόλο. Δεν, δεν υπάρχει λογική εδώ πέρα ε, μη ίσης, ας πούμε, και μη μα φύγει κανένα και αυτά. Ε, εγώ δεν θέλω να τα σκέφτομαι τα πράγματα, τα πράγματα έτσι. Ε, πάντα η αλληλεπίδραση και με άλλου και με άλλου χώρου, κατά τη γνώμη μου, τελικά θα είναι καλό. Τώρα, τι κατάληξη θα έχει, θα το δούμε. Δεν μπορεί όμω για να αποφυλάξω με αυτό να μην έρχεσαι σε επαφή με του υπόλοιπου. Αυτή είναι η γνώμη μου. Ναι, θα απαντήσω. Πε είναι... Α... πες κύριε Σοκράτη. Ε, καλό θα είναι να υπάρξουν επαφέ με, με άλλα κινήματα, ε, όχι με απότερο σκοπό ποιος θα απορροφήσει τον άλλον. Ακόμα και πιο προχωρήμανες ιδέε να έχουν αυτή, δεν θα είναι άσχημα να τις ακούσουμε, να πάρουμε και αυτούς κάτι και να κρατάει ο καθένας την αυτονομία του. Ναι, ε, ουσιαστικά τον... μέσα από το πορτο. Ουσιαστικά και ανταλλαγή απόψεων να υπάρχει. Και αυτό που λέμε είναι ότι ενώ όσο περισσότεροι, ακόμα και δέκα διαφορετικά κινήματα στον ίδιο χώρο να υπάρχουν, δεν θα βρεθούν να κοινά κατασυ... σημεία επαφή. Είναι ο καθένα στην ομάδα του. Ασφαλώ και θα υπάρχουν. Μια ερώτηση. Αυτή η συνεργαία γνωρίζεται αν έχει δοκιμαστεί κάπου αλλού. και αν ναι, με τι Γενικά όσον αφορά επαφές, επαφές τέτοιων κινημάτων εγώ γνωρίζω ότι ο National Continuit της Δανία ο Στίβεν αν θυμάμαι καλά έχει κάνει παρουσίαση ε, σε, τέτοιες, σε τέτοιες ομάδες ε, Ίσως να κάνω και λάθος αν είναι στην Αγγλία πάντως σε Transition Towns αν θυμάμαι καλά πάντως ένα από τα δύο είναι ή η Δανία ή η δανια η αγγλια έχουν κάνει παρουσιάσεις για τους ΑΕΓΚΑΙ σε άλλα κινήματα. Και ουσιαστικά αυτό είναι η διάδοση των ιδεών μας και σε τρίτσους που έχουν κάποια κοινά σημεία μεταξύ μας. Ναι, σε επιμέρους θα Και ο VTV έχει κάνει, και ο VTV έχει πει στο ΤΠΑΡΤΙ στην Ποχτώνα. Σωστό. Ας πούμε τάσο αυτό... Infiltration. Συγγνώμη, ελεύθερη. Τάσο αυτό που μου έστειλε σήμερα το link. Ένα link για τη Μαγνησία που θέλουν να δημιουργήσουν κάτι σαν συνεταιρισμό με δικό, δικό τους αυτόνόμο συνεταιρισμό για να αντιμετωπίσουν την κρίση τέλος πάντων με δικό τους νόμισμα και τα ε, Αυτό για παράδειγμα δεν είναι κάτι που θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον να γνωρίζουν για μας και να γνωρίζουμε και εμείς, ως παράδειγμα το θέλω. Ναι ρε Φορία, δίκιο σε αυτό, αν και παρόλα αυτά πιστεύω ότι καλό Εντάξει τώρα, δεν ξέρω ρε παιδιά, μπορεί να είμαι λάθος, εσύ, το δέχομαι μια και βλέπω ουσιαστικά είστε σύσομοι ε, υπέρ αυτής της ιδέας. Θα το δεχτώ. Απλά μου φαίνεται κυριολεκτικά σαν μια πιθανή τρικλοποδιά στο κίνημα. Δεν είμαστε σύσομοι Αναστάσια, μην παρεμεινεύουμε. Συγνώμη να πω κάτι εδώ. Ε, δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με το... με το πόλιος. Πιστεύω ότι έχει να κάνει με την οργάνωση. Δηλαδή, ε, η ιδέα που μπορεί να έχουμε εμείς ως κίνημα, μπορεί και αυτός να τους ωφελούσε κάποιος, κάπω. Ε, το ζήτημα είναι ότι, εφόσον θέλουμε να αλλάξουμε τα πράγματα σε παγκόσμιο επίπεδο, ποια, ποια οργανωτική, ποια δομή, έτσι, ποια, ποια δομή μας φέρνει πιο κοντά σε αυτή την αλλαγή. Αυτό είναι, νομίζω, το ζητούμενο. Δηλαδή, αν οι ίδιοι μου προσφέρουν κάτι το οποίο δεν το είχα σκεφτεί και Μπορώ και να το εφαρμόσω στο κινημά μου. Δεν είναι απαραίτητο. Δηλαδή, πιστεύω, ότι έχει να κάνει με την ανταλλαγή ιδέων. Δεν είναι ότι θα συμμετέχουν, δεν θα συμμετέχουν κτλ. Στο τέλος, μπορεί και η ίδια να... Ή εμείς να... να να βγει σε καλό αν εμείς τις ιδέες του τάδε κινήματος τις... Ε... Τέλος, τις... τις υποστηρίξουμε είτε κάποια άλλα άτομα, κάποια μέλειο άλλων κινημάτων, να υποστηρίξουν τις έδεσες του δικού μας κινήματος. Σημασία έχει τι λειτουργεί καλύτερα ε, οργανωτικά, πιστεύω, ώστε να εξελιχθούμε και να, και να αλλάξουμε τα πράγματα στην κατεύθυνση που ζητούμε. Ναι, ε, ακριβώς. επισημαίνει με αυτόν τον τρόπο την αναγκαιότητα γενικώς της αντιλεπίδρασης με το τι γίνεται γενικός προβληματισμός στον κόσμο που υπάρχει για διάφορα θέματα και ότι αυτό θα είναι χρήσιμο βέβαια, συμφωνώ με τον Τάσο ότι υπάρχουν ρίσκα όταν ανοίγει και σε άλλους χώρους ασφαλώς και υπάρχουν ρίσκα, απλώς δεν το θεωρώ αρκετό λόγο το ρίσκο για να το αποφύγουμε αυτό, αυτό προσπαθώ να πω ε, απλά είναι Ωραία. Αν υπάρχει, υπάρχει ένα κοινός στόχος τι μα πειράζει να φτάσουμε στον ίδιο στο στόχο που έχουμε από διαφορετικού δρόμου. Θα το δούμε και έτσι. Και okay. okay. η, η, η, η περίπτωση που μπορεί να γίνει αυτό είναι παράδειγμα: κάποια, κάποια μέλη να, να βαρεθούν επειδή δεν γίνεται τίποτα. Το ζέτινγκα δεν κάνει τίποτα και τέτοια πράγματα. Επειδή πάει βα, βασικά στις κοινωνικέ αξίε και δεν, κάνει, δεν γίνεται τίποτα έτσι, δρα, δραστικό, μόνο, μόνο εκεί θεωρώ ότι μπορεί να χάσουμε κάποια, κάποια μέλη. Όχι λόγω ιδεών. Γιατί, στην ουσία, οι ιδέε του έτιας πλέον είναι οι πιο, οι πιο ριζοσπαστικές από ό,τι φαίνεται. Ναι. αν είναι. Έτσι, έτσι, α... Μόνο αυτό να πω, Κλέαρχη, Αν είναι να χάσουμε μέλη για αυτό το λόγο, έτσι, χαθούν. Δηλαδή, θέλω να πω ότι εάν κάποια άλλα κινήματα είναι πιο αποτελεσματικά και πιο, και πιο efficient και χάσουμε μέλη για αυτό το λόγο, Αυτό θα είναι, θα είναι, θα είναι και ένα παράγοντος, ο οποίο θα μας κάνει να προβληματιστούμε. Θέλω να πω από μία πλευρά και αυτό είναι χρήσιμο. Και αυτό που λες είναι χρήσιμο. Να απαντήσω και λίγο στον Τάσο. Ε, αυτό που συζητούσαμε πριν από μερικές μέρες. Να ξεφύγουμε παιδιά από την εσωστρέφεια. Να ξανοιχτούμε στον κόσμο. Να ξανοιχτούμε όπου μπορούμε περισσότερο. Γιατί όχι και σε άλλα παραπλήσια κινήματα. Αυτή είναι η προσπάθεια. Αυτό Απλά είναι να, να πω κάτι. Ε, Αν δείτε μια... Ε... Μικρή ομιλία που έκανε ο Ζάκ. αν θυμάμαι καλά, ήταν στην ε, Λιουμπλιάνα. Πέσα να... να κάνω και λάθο, ουσιαστικά λέει στα μέλη του κινήματο πώ να προσεγγίσουν, να προσπαθήσουν να προσεγγίσουν ακόμα και θρησκευόμενου ανθρώπου, που από ό,τι δεν τα πάμε και πολύ καλά. Ιδίω τη... λόγω τη πρώτη ταινία, τέλο πάντων. Απλά πρέπει να προσεγγίσουμε όσου περισσότερου ανθρώπου μπορούμε και να βρούμε τα κοινά σημεία με αυτού και να του δείξουμε ουσιαστικά το δρόμο προ το κάτι καλύτερο πάντως εδώ, παιδιά, παιδιά, παιδιά μου θα το προτιμούσα σαν θέμα και για το, και για το international αλλά αυτό θα ήθελα να πω περισσότερε να πω σε αυτό όχι επειδή δεν σα εμπιστεύω ε, δεν εμπιστεύω σε κάθε άλλο απλά θα ήθελα να το δω στην πράξη αυτό να δουλεύει πριν το εφαρμόσουμε εδώ αυτό πες Κώστα πριν ότι έχει γίνει ξανά στο, στο παρελθόν ουσιαστικά είπε ότι το Zeitgeist πήγε και κάνε προβολή του Zeitgeist και των ιδεών του Zeitgeist ε, σε κάποιο άλλο κίνημα, εδώ δεν μιλάμε για αυτό εδώ μιλάμε για ένα κοινό τόπο ανταλλαγής απόψεων ε, και αλληλεπίδραση. Έχει, έχει τεράστια διαφορά με αυτό που, που είπες. Και το δεύτερο είναι μια ερώτηση. Αυτό όλο το, το θέμα θα, ε, θα φτάσει μέχρι επίπεδο blog ή θα υπάρχει περίπτωση να παίχνει και με social network. Εγώ απ, απλά να πω Απλά να πω ότι ουσιαστικά και το ένα και το άλλο κάνει το ίδιο ακριβώ πράγμα έτσι, Προσπαθεί να διαδώσει τις ιδέες σου, αυτός είναι ο στόχος ο βασικός. Θέλω να θυμίσω και το άρθρο στο πρώτο newsletter, δεν θυμάμαι το όνομα του που το έχει γράψει, ο οποίος, Όλοι... μέσα, από... Μπράβο. Ο οποίος μέσα από μια συγκεκριμένη φράξια, ας την πούμε, αυτή τη μετάφραση δώσαμε εμείς, στο Δημοκρατικό Κόμμα, προσπάθησε να προωθήσει τις θέσεις του Venus Project και έχει κάνει ολόκληρη μάχη τέλος πάντων μέσα από διάφορες έτσι, οργανώσεις και από το, το, το κομμάτι αυτό του Κόμματος των Δημοκρατικών για να μπορέσει να προωθηθούν, να μπορέσει να προωθηθούν οι ιδέες. Ε, ας του ρίξουμε μία μάτια, είναι πολύ ενδιαφέρον το άραθρο αυτό. Εγώ προσωπικά βλέπω ουσιαστικά όλα αυτά τα κινήματα σαν... Ε, έχουν χάσει το δρόμο και ερχόμαστε εμεί. Σαν ένα GPS και του δείχνουμε πώ θα απολαύσουμε. Εγώ το βάζω στον ωκεανό. Ξέρουμε τη δική σου θέση, Βαγγέλη. Όλοι οι άλλοι είναι οδοντόκρεμε, μα το έχει πει, εντάξει. Ναι, ακριβώ. <laughs> λοιπόν, Εγωιστικό δεν είναι. Ναι, όχι. Πλά, πλάκα κάνουμε, κύριε Σωρατή. Δηλαδή. Ε, Κανένα δεν είναι οδοντόκρεμο. Απλώ το θέμα είναι το εξή, ότι. ότι Περισσότερα κίνηματα ασχολούνται με συγκεκριμένα θέματα, με συγκεκριμένα, με συγκεκριμένα προβλήματα τα οποία δημιουργεί το χρηματικό σύστημα. Ε, θα είναι καλό να συνεπράξουμε μέσα σε μια κατάσταση όπου όλα, θα υπάρχουν κίνηματα διάφορα τέτοια, ε, για να μπορέσουμε να προωθήσουμε, αυτό που έλεγα και πριν δηλαδή, να μπορέσουμε να προωθήσουμε την ιδέα ότι, κοιτάξτε, το πρόβλημα δεν είναι έτσι, τα, τα δέσκοτα, δεν είναι η οικολογία ξεκομμένη από το σύστημα, δεν είναι η άμεση δημοκρατία, είναι όλα αυτά μαζί και όλα αυτά προέρχονται, έχουν κοινή ρίζα, κοινή αιτία, κοινή βάση. Ε, ερχόμαστε, για αυτό το λόγο, μέσα σε μια τέτοια συνύπαρξη για να μπορέσουμε να προωθέσουμε την βασική ιδέα του κινήματος ότι όλα, είναι, αν τα λύσεις, είναι μπαλώματα. Αν δεν κοιτάξει την αιτία που είναι το ίδιο το σύστημα. Ακριβώ, πάνω, πάνω σε αυτό το, το είχα υπερτονήσει και την άλλη φορά. Είναι τώρα η καλύτερη, η καλύτερη εποχή λόγω της οικονομικής κρίσης. Αυτό θα πρέπει να το, να το εκμεταλλευτούμε, παρόλο που δεν μου αρέσει η λέξη εκμετάλλευση, ε, με την καλή έννοια μου, να το εκμεταλλευτούμε την ε, οικονομική και κοινωνική και πολιτική κρίση που υπάρχει, να μπορέσουμε να, εκμεταλλευ, να τα εκμεταλλευτούμε όσο το δυνατόν περισσότερα. Καλύτερες συνθήκες δύσκολα θα βρούμε. Ε, Τι προάλλησης είχα μια συζήτηση με ένα γνωστό στο MSN, όλος πάντων, και του έπιασα συζήτηση για το κίνημα. Του λέω, «Πού είσαι τέλος πάντων, πού τοποθετή γενικώ. πολιτικά» μου λέει, Α, εγώ είμαι κομμουνιστής». Του λέω, «Οκ». OK. Του λέω, «Έχεις ιδέα τι είναι το Zeitgast, τι έχεις κοιτάξει» μου λέει, «Όχι, δεν έχω ιδέα» τα Τέλο Τέλος πάντων, να μην με είναι Ήταν ε, Ήτανε απίστευτα και αρνιότανε να ακούσει ή να συζητήσει οτιδήποτε δεν ήτανε κομμουνισμός. Και μου έκανε τρομερή εντύπωση πώς μπορείς έναν άνθρωπο να μιλήσει πολύ λογικά και να εξηγήσεις το αυτονόητο και παρόλα αυτά να μην θέλει να ακούσει χωρίς να έχει να προτείνει τίποτα ουσιαστικό ή τίποτα καλύτερο. Απλά επειδή έτσι είναι. Νομίζω η απάντηση σε αυτό είναι ότι απλούστατα ορισμένοι άνθρωποι έχουν δημιουργήσει τη δική του κοσμοθεωρία, την έχουν εσωτερικεύσει και όταν του την τσιμπάς αυτή την κοσμοθεωρία που έχουν δομήσει μέσα του, είναι σαν να απειλεί στην ίδια τη δομή τη προσωπικότητά του. Ναι, σίγουρα, σίγουρα, σίγουρα. Είναι αυτό που λέει ο Τζόζεφ, δηλαδή ότι οι οικονομολόγοι οι οποίοι γνωρίζουν ότι αυτά που λέει ο Τζόζεφ είναι σωστά, το γνωρίζουν, το ξέρουν αυτό το πράγμα. Αλλά δεν μπορούν να το δεχτούν, διότι εάν το δεχτούν, θα είναι σαν να δέχονται ότι είναι μαλάκε. Συγγνώμη κιόλα. Ότι δηλαδή αυτά που μαθαίνουν και αυτά που ασχολούνται τόσα χρόνια, εντάξει, ουσιαστικά δεν ισχύουν, γιατί στην πραγματικότητα δεν ισχύουν. Έτσι, δεν είναι τα οικονομικά, δεν είναι επιστήμη. Είναι κάτι ε, πολύ ρευστό. Είναι το ίδιο πράγμα δηλαδή. Ότι ε, είναι σαν να χτυπά τη δομή τη προσωπικότητα του άλλου και νιώθει απειλούμενο. Και είναι κάτι το οποίο το κατονοώ, εγώ τουλάχιστον απόλυτα. Έχω υπάρξει και εγώ μαρξιστής για πάρα πολλά χρόνια και το, το κατανόω και το θεωρώ εντάξει, αποδεκτώ και ανθρώπινα δυναμία. Παιδιά, ίσως, και πάνω, αυτό. Αυτό, πάνω, πάνω σε αυτό που λέτε. Εγώ μοιάζω ή από απ την εποχή τη μεταπολίτευσης και μετά. Ξέρω κουκουέ. Αυτό όμως δεν με αναγκάζει να είμαι δογματικός και να εχω στενέ ιδέε. Μην πιάνουμε τον, πιάνουμε... μην... τον κανόνα, να πιάσουμε τις εξαιρεσει. Ε, ε. Δεν, ήθελα, δεν ήθελα, συγγνώμη, θα μιλάω πιο σιγά, γιατί κοιμάται η γυναίκα μου. Δεν ήθελα να γενικεύσω σε καμία περίπτωση και να πω ότι α, όλοι οι κοκκουβέδε είναι έτσι. Σε καμία περίπτωση. Ήθελα να φέρω ένα παράδειγμα που ο συγκεκριμένο άνθρωπο έτυχε να είναι κομμουνιστή. Θα μπορούσε κάλλιστα να είναι κάτι άλλο. Δεν έχει σημασία το ε, τι είσαι. Έτυχε να είναι δογματικό κομμουνιστή. Σωστά, π. Είναι ένα χώρο στον οποίο τον γνωρίζω πάρα πολύ καλά, κύριε Σοκράτη. Και εντάξει, δυστυχώ υπάρχουν πάρα πολλοί έτσι. Πάρα Εσύ... πολύ δογματικοί. Έτσι, έτσι. Εσύ πιθανό να είσαι η εξαίρεση, αλλά γνωρίζουμε ότι στον χώρο αυτόν υπάρχουν πάρα πολλοί δογματικοί, έτσι, οι οποίοι δημιουργούν μια ιδεολογία και δεν μπορούν να την αποποιηθούν με τίποτα. Θεωρούν ότι έχουν τη συνταγή για την κουζίνα του μέλλοντος. Το ξέρουμε αυτό το πράγμα ότι υπάρχει, έτσι. Ποτέ δεν έχω πει στον Νίκο τι να πάει να ψηφίσει. Ποτέ δεν μου να πάει να ψηφίσει. Εγώ σταματήσα να ψηφίσει. Ε, τέλος πάντων, το ζήτημα του πόρταλ των ε, κινημάτων, ε, θα το ξανασυζητήσουμε. Ε, εγώ κάποιες ε, συναντήσεις που έχω να κάνω σε σχέση με αυτό, θα τις κάνω από εκεί και πέρα. Έτσι, θα θέσω τα, στο επόμενο meeting το τι ακριβώς έχει υποθεί, ποιοι σκέφτονται να συμμετέχουν και τα λοιπά, το ξανασυζητάμε και βλέπουμε. Έτσι. Ε, όσον αφορά για το πόρταλ, ε, αυτό παιδιά, θα, θα είναι εκτός κινήματο έτσι. Δεν έχει καμία σχέση με το κίνημα. Ε, τότε γιατί το συζητάμε σε, σε τέτοιο meeting, δεν καταλαβαίνω. Διότι θα συμμετάσχει το κίνημα. Κάτσε να φτιάχνει τότε και τότε κάνουμε το, την, αυτή την υπόθεση. Να προτείνω κάτι. Να προτείνω να τακτοποιήσουμε λίγο πρώτα το δικό μας σπίτι, να κατασταλάξουμε, να φτιάξουμε... Να φτιάξουμε και μετά να κάνουμε ό,τι να κάνουμε προς τα έξω. Γιατί αν κάνουμε κάτι προς τα έξω χωρίς να έχουμε χτιάξει το δικό μας σπίτι, δεν θα δώσουμε καλή εντύπωση. Συμφωνώ. Ναι, Και εγώ συμφωνώ και γι' αυτό το έθεσα έτσι και είπα ότι ε, θα το δούμε, θα το συζητήσουμε κτλ. Εγώ τώρα προσωπικά, ως Φώτης, έτσι, ε, θα ήθελα να κάνω κάποια συναντήση πάντων έτσι και να δω τι, τι ποιες είναι οι σκέψει και τα λοιπά για να έχω μια πιο συνολική εικόνα. Από εκεί πέρα δεν είμαι εγώ αυτό ο, ο οποίο αποφασίζει, αλλά θα ήθελα τέλο πάντων να έχω το info. Αυτό, τίποτε περισσότερο. Το υπάρχει είναι Αυτό το που λέει. Από, από άλλα κινήματα εννοεί. Γενικώ, πώ ακριβώ σκέφτονται να το στήσουν όλο αυτό το πράγμα, ποια κινήματα θα συμμετάσχουν και τα λοιπά. Ε, δηλαδή, να ξέρω τι ακριβώ γίνεται για να ξέρω και, και τι, και τι θα πω, τι, τι θα πω εδώ στο meeting. Ναι, ναι. Επειδή έχω πρώτη πύρα. πρώτη φορά, το ακούω αυτό, ε, ποιος, ε, ποιος την έχει αυτή την ιδέα, Και αν την έχει γιατί δεν την υλοποιεί. Μα είναι σε πορεία υλοποίησης. Αυτό σου λέω. Ε, τότε... Είναι ένα παλικάρι, ρε, ναι. Αλλά... που παραβρέθηκε ε... στο live. Που, που, που παραβρέθηκε στο? Στο Στη ζωντανή συνάντηση. Δεν ήμουν παρόν. Ναι, τέλος πάντων... Αυτή η, συζήτηση, αυτή η συζήτηση έχει ξεκινήσει με το Γιάννη τον το Μπάτζο και υπάρχει κάποιος, κάποιος που λέγεται Δαμιανός, έχει ένα, ένα blog. Ε, αυτοί ουσιαστικά το συζητάνε και έχουν έρθει σε επαφή με κάποιον ε, Κόκα, δικηγόρος είναι αυτός, ε, ο οποίος χρόνια τώρα κάνει αγώνα ολόκληρο και με Ευρωπαϊκή Ένωση και τα λοιπά για το θέμα της άμεσης δημοκρατίας. Κατά πόσο μπορεί δηλαδή η άμεση δημοκρατία να σταθεί ως ένας τρόπος ε, διακυβέρνησης, ε, σε, Μάλλον ε, ναι, κυβέρνηση. Γενικά για κάποια θέματα. Ε, Αυτέ είναι οι συζητήσει που έχουν γίνει και εντάξει, έχω πει και εγώ από την πλευρά μου ότι θα ήθελα να ξέρω τι ακριβώ συζητιέται και τι ακριβώ γίνεται και θα ήθελα να ενημερωθώ. Τίποτα περισσότερο. Αυτό σε, αυτό, σε αυτή τη φάση Και υπάρχουν και κάποια άλλα κινήματα, όπω το ολιστικό κίνημα, α πούμε, τα οποία. Ε, Πιθανό να δείξουν ενδιαφέρον. Είσαι αιρετικός, κάφτε τον! Συγγνώμη, uh, uh, uh. <laughs> ε, βασικά μετά από τι συναντήσει, καλό είναι, είναι να γίνεται μια ενημέρωση γιατί υπόθηκε στη συνάντηση. Ουσιαστικά. Ε, ε, πάνω σε αυτό το θέμα αυτό κάναμε σήμερα. Ναι, ουσιαστικά αυτό. Γι' αυτό το έθεσα και είπα στον Κώστα να το βάλει και στην Ατζέντα ακριβώ για να ενημερώσουμε και όπω είπα και πριν, οτιδήποτε άλλο συζητηθεί, οτιδήποτε άλλη δηλαδή πληροφορία πάρω. ασφαλώς θα, θα τεθεί εδώ πέρα. Τίποτε, τίποτε περισσότερο. Πολύ ωραία, πολύ ε, όχι μόνο ωραία. για αυτό το θέμα εννοώ γενικά σε σχέση τι υπόθεκε σε, όχι μόνο αυτό το θέμα, οτιδήποτε υπόθηκε στη συνάντηση αυτό θέλω να πω. Καλά εντάξει, Κοίτα ήταν να δει κάθε τοπική συνάντηση δεν έχει ρε, παιδί μου κάποιο. Ε, πώς να σου το πω κάποιο άμεσο ενδιαφέρον όλο το, το εθνικό chapter να έχει ρε παιδί μου το feedback των τοπικών συναντήσεων εκτός αν αφορά το, το γενικό, μια γενική διοργάνωση και τέτοια πράγματα. Δηλαδή εντάξει μπορεί να, να υποθεί κάτι αλλά δεν είναι κάτι το οποίο θα χρησιμεύσει θα το πω, στους υπολείπους. Εντάξει, αυτό δεν το ξέρω αν θα χρησιμεύσει ή όχι, αυτό είναι θέμα προ συζήτηση. Αλλά ούτω ή άλλω η οχι αυτο ειναι θεμα προς συζητηση αλλα ουτω η η συζητηση με αυτό το παιδί του Δαμιανό ήταν στο meeting του τέλο πάντων, να το πούμε του ελληνικού τσάπτερ. Στη, στην φυσική συνάντηση του, του ελληνικού τσάπτερ. Έτσι. Μα πολλή, πολλή έτω, ε, ε, ε, ε, πολύ, ε... πολύ ωραία. Να πω κάτι, συγγνώμη, ελευθερία. Ε, τότε. Την θεωρώ ρε, ρε, παιδί μου, και είμαι με, μέσα στον να διαφημιστεί το, το, το κίνημα σε αυτό το πόλο που θα, θα, θα φτιαχτεί. Έτσι? Αλλά από εκεί και πέρα μέχρι να, να, να, να φτιαχτεί, νομίζω εμεί δεν έχουμε να κάνουμε κάτι. Ε? Τίποτα δεν έχουμε να κάνουμε. Εμεί δεν έχουμε τίποτα άλλο να κάνουμε, πέρα από το, από το να σκεφτούμε, εφόσον ενημερωθούμε περιτύνω ακριβώ πρόκειται, εάν θα συμμετάσουμε ή όχι. Δεν έχουμε τίποτα άλλο να κάνουμε. Εμεί τι να κάνουμε. Α, εννοείται, εννοή Μα αυτήν την ενέργεια λοιπόν δεν αφορά το κίνημα, έτσι και την ίδια στιγμή το αφορά, αλλά με τον τρόπο ακριβώς που περιγράφω. Έτσι, ότι συμμετέχουμε ή δεν συμμετέχουμε. Αλλά θα πρέπει να έχουμε το info. Ακριβώ, ακριβώ. Με... Αν παιδί μου, έχει κάποιο έτσι ένα σχέδιο και δεν έχει, δεν έχει υλοποιήσει κάτι ακόμα δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Αν άλλο το έχει, ε, μπορούμε να, να, να αξιολογήσουμε, να δούμε τι, τι παίζει εκεί, να, να, να κοιτάξουμε μήπω δυσφημιστεί κατά κάποιο τρόπο οτιδήποτε υπάρχει εκεί και μα πάρει και μα μπάλα. Και τέτοια πράγματα. Ακ... Ναι, ναι, ναι. Ακρι... ακριβώ. Αυτό είναι το θέμα. Και γι' αυτό ε, του... τέλο πάντων, ε, έχω πει ότι θα συμμετάσχω σε κάποια meeting και από εκεί πέρα θα ενημερώσω εδώ πέρα το... στο meeting ότι υποθεί. Και από εκεί πέρα θα αποφασίσουμε αν θέλουμε ή δεν θέλουμε να, να συμμετάσχουμε. Φρανκ, θέλουμε νέα μέλη. Φέρντε όλου από εδώ. αυτό τώρα και γι' αυτό που προτείνω με το ζόρι, το δέχεσαι. Τι προτείνεις ε, να... για το blog, για το portal, κάτσε να... Πλάκα κάν, πλάκα κάνει. Αντάξει, αμέσως και εγώ ψάρωσα. Μα έτσι και μέσα από το portal, εάν συμμετάσχουμε στο portal αυτό που εγώ καταρχήν πρέπει να το δηλώσω είναι θετικό, στο να συμμετάσχουμε, αν και διατηρώ τις επιφυλάξεις μου από τη στιγμή που δεν έχω ακόμα την απαραίτητη ενημέρωση, έτσι, ένας σκοπός, ένας σκοπός είναι και αυτός, να διαδοθούν οι ιδέες του κινήματος, Κρατώντα βέβαια την απόλυτη αυτοτέλειά μα και να, να προσέξουμε πάρα πολύ ορισμένα πράγματα, για να μπορούσαν να έρθουν και μέσα από αυτό το σχήμα και διάφορα και, και άλλα μέλη. Έτσι, ουσιαστικά αυτό είναι ο σκοπό. Τι άλλο είναι, δεν είναι τίποτα άλλο. Ε, ναι, ναι, δεν διαφωνώ. Απλά ε, παίρνω σαν παράδειγμα τι, έχει, τι έγινε εδώ πέρα στη Σουηδία για, για αυτό ρε παιδιά, για να, να το έχουμε υπόψη μα και αυτό. Να μαθαίνουμε δηλαδή από τα λάθη και τι βλακέ των αλωνών. Ε, και για όσους δεν, δεν γνωρίζουν, να, να σας πω ότι είχε κάποια μέλη του κινήματος Zeitgeist εδώ πέρα. Τους άρεσαν οι ιδέες και αυτά, του Venus Project και αυτά. Και αυτοί επικεντρώθηκαν σε ένα είδος, μόνο στο, σε open source software και τέτοια πράγματα, ότι μπορούμε να το κάνουμε τώρα αυτό. Και έτσι με, μια, με ένα πανηγυρικό τρόπο και με μια βιασύνη φτιάξανε, αρχίσανε να παίρνουν. Όλου του Zeitgeisters, που, που ήταν γραμμένοι σιγά σιγά να φτιάχνουν ένα άλλο κίνημα το οποίο λέγεται Αρσε. Μπράβο Κοστανέ. Και με, με, κατα, κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή, Βασικά. Ό, ό, ό, σχεδόν, όλοι, έτσι, ε, ο, σχεδόν όλοι αυτοί πήγανε στο, στο Arbosse και το κίνημα εδώ έγινε διασπάστηκε στα, στα χίλια κομμάτια. Γιατί ακόμα και ο coordinator ήταν μέσα στο Arbosse. Βέβαια, όλα αυτά πρόκειται περί στο το τι είναι το Venus Project και όλα αυτά, γιατί πολύ νομίζω ότι είναι έτοιμο, ρε παιδί μου, το, ότι, ότι είμαστε έτοιμοι να, να δεχτούμε κάτι τέτοιο, να το κάνουμε και τέτοια πράγματα, αλλά τέλος πάντων, ναι. Γι' αυτό το λέω, έτσι. Α, και, και κάτι άλλο, ότι ε, από τότε βασικά υπάρχει μία... Το διεθνέ έχει μία γραμμή του ότι δεν είναι... Ε, δεν είναι σωστό και, και καλό να, να διαφημίζονται άλλα κινήματα στη, σε TZM ιστοσελίδε. Βέβαια, το αντίθετο γίνεται. Ε, και από ό,τι βλέπω εδώ, βασικά εδώ, για αυτό λέμε, για το αντίθετο. Ότι το TZM να διαφημίζεται σε ιστοσελίδα άλλη. Οπότε, εντάξει. Βασικά αυτό είπα και πριν, ότι ε, κατακρίνω ουσιαστικά δεν το έχουμε δει να δουλεύει αυτό το πράγμα. Και το κάθε πούμε, σε οποιοδήποτε zeitgeist ή Κίνο και αν ανήκει, φυσικά και θέλει τη διαφήμιση του δικού του site και θα πιαστώ και έχουν και η είναι, δα, ταλεκ, είναι ταλεκουά, ε, Και θα και από τα λόγια σου πριν, που είπε ότι ουσιαστικά ο τελικό στόχο να μαζεύσουμε μέλη. Και πραγματικά τώρα μπερδεύτηκα τελείω. Γιατί πριν μου λέγατε ότι ο βασικό στόχο για όλα αυτά είναι ξέρω εγώ, η ανταλλαγή απόψεων, ε, να θωρακιστούμε κι εμεί με τι απόψει του, να μάθουν κι αυτοί από εμά. Και αν φύγουν από εμά, άτομα αντάξει δεν πειράζει, θα βάλουμε μυαλό. Και ξαφνικά ακούω να λε ότι ε, ο απότερο στόχο είναι το να μαζέψουμε μέλη. Δεν το καταλαβαίνω, παιδιά. Για μένα, λε ή για το θέμα. Ε... Όχι, όχι, όχι, για μένα, δηλαδή. Λέω το εξή, ότι μέσα από την αλληλεπίδραση δύο τι να μπορεί να συμβούν, είτε για κάποιους λόγους να χάσουμε μέλη, έχει καλός, είτε για κάποιους λόγους να μην μέλι μέλη και πάλι έχει καλό. Αυτό εννοώ. Δεν λέω ότι, ο, μότορος, ότι ο, στόχ, ο στόχος, ο στόχος, ο στόχος ο απότερό είναι αυτός, απλώς λέω έτσι, ότι θεωρώ πάρα πολύ πιθανό έτσι, ότι, ότι θα συμβεί. Κάτι το οποίο θα είναι ευχάριστο, δεν είναι ο στόχο αυτό. Απλώς λέω είτε το ένα θα συμβεί είτε το άλλο. Και το ένα έχει καλός και το άλλο έχει καλός. Αυτό λέω. Αν χάσουμε, καλός. Σημαίνει ότι κάτι κάνουμε λάθο. Αν κερδίσουμε, πάλι. Αν έρθουν μέλη, πάλι καλός. Σημαίνει ότι κάτι κάνουμε σωστό. Έτσι. Αλλά εγώ ναι, τώρα... δεν, το, δεν το έχω στο μυαλό μου ότι πρέπει να γίνει αυτή η κίνηση για να μαζέψουμε μέλη. Δεν μπορώ να σκεφτώ έτσι. Κοίταξε, Φωτεινή, εάν μπει σε ένα με την προοπτική. Παίζω και ότι γίνει, 90% θα χάσει. Για να κερδίσει τα πράγματα, μπει με την προοπτική. Μπαίνω για να του κλείσω, γιατί του έχω. Γιατί πολύ απλά δεν μπορούν να με νικήσουν, γιατί είμαι καλύτερο. Εάν εσύ όμω μου λε τώρα ότι ουσιαστικά μπαίνουμε σε ένα τέτοιο ρίσκο, ε, δεν το καταλαβαίνω. Γιατί θα πρέπει να, θέσουμε, να κάνουμε jetpackage ουσιαστικά ε, το εκάστοτε member μέσα από το. Που, που ήρθε με, με κόπο έτσι, και δικό μα και ή, του ιδίου και γενικότερα. Γιατί να βάλουμε όλο αυτό σε μια διαδικασία αμφισβήτηση, Γιατί να βάλουμε τρικλοποδιέ, πιθανέ τρικλοποδιέ τέλο πάντων στο κίνημα. Δεν, δεν το καταλαβαίνω παιδιά. Είναι, μου θυμίζει τον κήπο τη ΕΔΕΜ που υπάρχει στη μέση στο δέντρο. Και, δηλαδή βγάλω το γάμο δέντρο από εκεί μέσα, ρε, Δηλαδή μου δεν χρειάζεται. Κυρία να κάνω την, την εξή Ουσιαστικά αυτό που θέλουμε είναι να διαδώσουμε τι μας μα. Δηλαδή, όταν πάμε σε κάποια blog και γράφουμε για το κίνημα, ουσιαστικά τρέχουμε έναν παρόμοιο κίνδυνο. Αν μπορούσαμε να το πούμε έτσι, που εγώ δεν το βλέπω σε καμία περίπτωση έτσι. Αλλά αυτό γίνεται σε κάθε μέσο το οποίο βγαίνουμε προ τα έξω. Κώστα, αυτό που λες δεν ισχύει. Διότι υπάρχει κανονισμό στα δικά μα blog και forum ότι οποιοδήποτε μπει και κάνει κυριολεκτικά προπαγάνδα ή. Οτιδήποτε έχει σχέση με κάποιο άλλο κίνημα, γνωρίζει πολύ καλό ότι διαγράφεται το πώ Εγώ, από όσο ξέρω, υπάρχουν κανόνες που λένε ότι η επικοδομητική κριτική είναι ευπρόσδεκτη στο, στο forum. Ναι, αλλά εδώ δεν μιλάμε για επικοδομητική κριτική. Εδώ μιλάμε ότι το ZGuys μπήκε εκεί και μπήκε στου φιλόσοβου και δεν του έκανε επικοδομητική κριτική. Έκανε παρουσίαση του, του, του, του VP, αν κατάλαβα καλά. Για το συγκεκριμένο πόρταλ μιλάμε τώρα. Μιλάμε γενικά, ρε, παιδε, για ρε παιδί, για περιπτώσει Δηλαδή συγνώμη... το Zeitgeist δέχεται τους οικολόγους αναλλακτικούς να μπουν εδώ μέσα και να κάνουν post σαν οικολόγοι αναλλακτικοί προτάσσοντας τις ιδέες τους. Μα ποιο μίλησε για, για τέτοιο πράγμα, να μπουν εδώ μέσα, ποιο τα είπε αυτά, ποιος είπε, για, δηλαδή πώς, πώς το, το, πώς το έχει πιασει έτσι. Λέμε ότι θα υπάρχει ένα, ένα portal εντάξει, στο οποίο είτε θέλουμε, εντάξει, αν θέλουμε συμμετάσχουμε, αν δεν θέλουμε δεν συμμετάσχουμε. Τι δουλειά έχουν τα υπόλοιπα κινήματα να βάζουν post εδώ πέρα. Πρώτον αυτό και δεύτερον λέω ότι ε, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε την απαραίτητη ενημέρωση, δεν έχουμε την απαραίτητη πληροφόρηση και είναι ένα ζήτημα το οποίο όταν θα έχουμε αρκετή ενημέρωση καθόμαστε και το ξανασυζητάμε. Ούτε ε, κανείς πιέζει προς την κατεύθυνση αυτή, εγώ δεν είπα τίποτε περισσότερο από τη γνώμη μου που θεωρώ ότι θα είναι κάτι καλό εφόσον η βάση θα είναι υγιής, από εκεί πέρα πιθανό να σκεφτούμε Εντάξει, να μην συμμετάσχουμε νομίζω ότι τραγικοποιούμε αυτή τη στιγμή το όλο θέμα και κάνουμε ολόκληρη συζήτηση μιλώντας για τρικλοπαιδίες και τέτοια ενώ δεν έχουμε δεδομένα εγώ λέω να το αφήσουμε το topic αυτό ώσπου να έχουμε δεδομένα και όταν θα έχουμε δεδομένα εντάξει, όπου δεσμεύομαι εγώ να τα παραθέσω τα δεδομένα αυτά έτσι, τότε ας το ξανασυζητήσουμε να κάνω, θελή... να κάνω μια θελή ερώτηση σε σχέση με τα δεδομένα Φυσικά. να κάνω Βεβαίως, ξέρουμε ρε, μην είχα κάνει και προχθές, ξέρουμε πρώτα απ' όλα πώ είμαστε. Εσείς στην Αθήνα, ξέρετε πώ είσαστε. Ναι. Ξέρετε. Ε, υπάρχουν μέλη, θα το έλεγα, που δεν μετέχουν, δεν συμμετέχουν και τόσο πολύ. Αυτή δεν είναι. Μήπως θα έπρεπε πρώτα να αρχίσουμε να, επανα, να, εσείς δηλαδή, να επαναπροσεγγίσετε τα μέλη που για τον Α Β λόγο έχουν αρθανοποιηθεί να ενεργοποιηθούν ξανά. Κοίτασου κάτι, όταν ε, υπάρχει ένα μέλος, τόσο πάνω το μέλος, ο οποίος έχει έρθει, έχει δει τι ταινίε, έχει κάνει εγγραφή, άντε έχει γράψει και μια φορά, ξέρω εγώ, και έχει μιλήσει και με δύο άτομα, έτσι, πριν από 5-6 μήνες. Και αυτό το μέλος δέχεται emails, δέχεται ενημερώσεις, δέχεται τσιγκλιές κυριολεκτικά, έλα και έλα και έλα, έλα, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, έτσι, με το χαμόγελο, έτσι, παροτρήσεις και αυτά, και παρό Προσωπική εκτίμηση είναι ότι αυτό το μέλος δεν είναι πλέον ανενεργό. Δεν είναι μέλος. Τα έχει γράψει στον κόκορα, πώς το λέμε, ρε παιδί. για Εντάξει, εγώ, δεν, το δεν θέμα, Το θέμα είναι εξή, κύριε Σοκράτη, ότι, Σοκράτη μάλλον, ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να ανοίξει τον υπολογιστή σου, να κάνεις μια εγγραφή σε ένα, σε ένα site έτσι, και να μπει και εσύ στο συν ενό αριθμού μελόν υποτίθεται μελόν σε εισαγωγικά, εν, ενός site ε, και να αναρωτιέται τώρα κανείς είναι μέλος αυτός ή δεν είναι μέλος και τελικά έχει μπει απλώς από περιέργεια και μετά τη σηκώθηκε και έφυγε ε, ναι. ουσιαστικά, ουσιαστικά αυτό προσπαθούμε να γίνει με, με την, και με το site που και τα λοιπά είναι να υπάρχει μια σοβαρότητα να γνωρίζουμε δηλαδή αυτοί οι οποίοι συμμετέχουν έτσι, αν πράγματι θα, πράγματι να είναι ενεργά μέλη, να συμμετέχουν, να προσφέρουν να συμμετέχουν σε δράσεις κτλ. Δηλαδή η απάντηση στο ερώτημά σου ποιοι είμαστε, για μένα ναι, δεν έχω απάντηση. Δηλαδή γνωρίζω ανθρώπους οι οποίοι μπήκανε στο κίνημα και απομακρυνθήκαν γιατί ήταν μια πολύ άσχημη κατάσταση στο site που υπήρχε και πιθανόν να μπορούν να ξαναγυρίσουν. Και, και εγώ προσωπικά η προσπάθειά μου θα είναι αυτή. Έτσι, πάρα πολλοί από αυτού που είναι εγγεγραμμένοι είναι άνθρωποι, όπω λέει και ο Τάσος οι οποίοι απλώ περάσανε, περαστικοί ήταν, είδαν φω και μπήκαν. Ε, και φύγανε. Θέλω να πω, είναι πάρα πολύ ρευστά τα πράγματα. Αυτή είναι η ιδιομορφία του διαδικτύου, του Ιντερνετ, κύριε ε, ε, Σοκράτη. Αυτή είναι. Είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Και θα τα δούμε στην πορεία. Πού αυτό θα τα ναι, πάμε. Ε, Πεςω κάτι. Γι' αυτό ήθελα να ξανάζω σε αυτό που είσες πει εσύ Τάσο. Προχ... Ε, είχα πει εγώ και κάπου, νομίζω, είχε μείνει μια μισοτελειωμένη κουβέντα. Για το θέμα του χώρου. Ναι, τι ακριβώς. Ε, μήπως θα πρέπει να, να βρεθούν κάποιοι χώροι για να γίνονται συναντήσεις εκεί. Για να αρχίσει να, να έρχεται κάποιο να ρωτάει, να υπάρχει κάποιος υπολογιστής εκεί μέσα. Να... Να υπάρχουν δηλαδή άνθρωποι που μπαίνουν, που μπαίνουν μόνο από τον υπολογιστή να υπάρχει και μια πιο άμεση επαφή. Ε, ναι, έχω το συζητήσει αυτό δύο φορέ. Έχουμε πει ότι ναι, το θέμα τη έδρα είναι φυσικά ένα σημαντικό ζήτημα. Έτσι, ε, Ευελπιστώ να το προχωρήσω αυτό το θέμα. Αν και έχω κάποιε σκέψει, οποίε θα μοιραστώ μετά το μήνυμα μαζί. Ε, ναι, εντάξει, αλλά αυτό δεν μου λέει πάλι ότι δεν θα υπάρξουν α πούμε οι κυριολεκτικά περαστικοί που απλά αντίς να κάνουν το post μπορεί να πιούν και ένα μα. Θα δουν οι 20, ξέρω εγώ, με τη ιδέα ήλα, φω και μπήκα. από τους 20 ας μείνουν οι δύο, οι τρει. Και οι τρει μπορεί να φέρουν άλλου τρει. Τα νούμερα που λέτε είναι τρα, τραγικά έψιλα, κράτη. Εγώ σου, σου λέω σήμερα έστειλα 4.350 email. Έχω ε... χάσει τελείως τον ήχο, παιδιά. Τώρα μ ακούτε. Ε, με ακούτε? Με πολλε διακοπες διακοπές. Ένα-δύο τεστ, τεστ. Μπορείτε να κλείσετε το πρόγραμμα και να το ξανανοίξετε, αν έχετε πρόβλημα. Να το κλείσω και να το ξανανοίξω. Ε, ναι, ναι, αν μπορείτε. Να πάμε Έχει στο άλλο τοπικό. Το ναι, ναι, ναι, ναι. Να το πιάσω εγώ, κάτσε. Okay. Παιδιά, να βάλω ένα θέμα ώρας που γίνεται το meeting. Βεβαίω. Δεν μπορώ τόσο αργά. <laughs> το πες ξερά και στα ράντα. Μπράβο. Ναι, σωστά. Γιατί βλέπω εδώ τον εμμία, το τον Κάρολ λέει ότι νηστάζει. Η <laughs> παιδιά, εγώ ξύπνησα για να έρθω στο meeting. Ήμουν τόσο κουρασμένη που έπεσα, κοιμήθηκα και ξύπνησα για να είμαι. Λοιπόν, άντε, πάμε το υπόλοιπο meeting λίγο συνοπτικά. Έχουμε δηλώσει ενδιαφέροντας για παρουσίαση διάλεξη. Ήλπιζαν να είναι εδώ πέρα ο... ο Φώτης ο Γροντάς που έχει δείξει ενδιαφέρον για να κάνει μια, να κάνει μια παρουσίαση. Δεν βρίσκεται εδώ αυτή τη στιγμή hey. Hey. Ναι, υπάρχει, έγινε μάλλον ένα μικρό μπέρδεμα με, με την παρουσίαση. Μπήκε η παρουσίαση του Φώτη για τι 17, ενώ είχαμε πει για τι 18 του Άλεξ. Και ίσως θα πρέπει, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, ή κάποια να μετατεθεί. Αν τελικά γίνει και. Μπορούν και οι δύο να γίνουν τότε. Συγγνώμη, αφού ο Άλεξ έχει εξαφανιστεί. Ε, του έστειλα σήμερα email και περιμένω απάντηση. Ε, τώρα, εντάξει, ε, έχει εξαφανιστεί για 10 μέρες και πέσω σου δίνει απάντηση ότι ναι, τελικά θα την κάνω την παρουσίαση. Δεν ξέρω, μου φαίνεται λίγο περίεργο αυτό το θα... έτσι. Παιδιά, κατ' δεν έχουμε πρόβλημα ε, ημερολογιακά, διότι του φότει είναι 17, του άλλαξαν 18. Θα μπορούσαμε στα email τα οποία θα στείλουμε να κάνουμε την πλή παρουσίαση και τι δύο, έτσι. Και όποιο θέλει μπορεί να επιλέξει ή την μία ή την άλλη, ή ακόμα και τι δύο, να τι παραγωγήσει και τι δύο. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει κάποιο κόμφιλ πάνω εδώ. Ναι. Καλώ. Α μετατεθεί μία εβδομάδα μετά, ρε παιδιά. Ναι, αυτό δεν μπορεί να γίνει. Να, να γίνει μία εβδομάδα μετά. Ναι, να, να δούμε τι θα απαντήσω αλεξάνδρα. Και ξέρω, εγώ βλέπω να την κάνουμε μετά. Ναι. Εντάξει. Του, ο ο φώτη είναι δεδομένο ότι θα κάνει την παρουσίαση. Στις 17, από ό,τι κατάλαβα. Πήγαινε στο δωμάτιο από, από το κάτω ξέρω. να δεις. Στι παρουσιάσει. Οκ. Okay. Ε, μίλησα εγώ μαζί του, ε, Φώτη, και φαντάζομαι ότι έχει μιλήσει και η Χρυσέλ. Ότι ναι, θέλει για τις 17, ρε παιδί. Του ταιριάζει σαν ε, μέρα γιατί θα μαζέψει πιθανότητα πολύ, πολύ κόσμο. Ακόμα και η ώρα, α πούμε, προτάθηκε από τον ίδιο το φώτη. Οκ. Okay. Άρα λοιπόν okay. έχουμε παρουσίαση. Βελιά με την ώρα του meeting, τι θα γίνει. Εγώ ψηφίζω, ψηφίζω νωρί. Ψηφίζω 6 ώρα. 6 Εγώ θα κανονίσω, εάν τελικά αποφασίσουμε να γίνει το meeting νωρί, ε, τουλάχιστον να ξέρω ποια μέρα τη εβδομάδα για, για να προσπαθήσω την ημέρα αυτή να, να, έχω, να έχω ρεπό. Δεν, έχω Δεν θα είναι στάντερ. Λοιπόν. Ε, φαντάζομαι ναι, θα είναι στάντερ. Απλώ το, το σημειώνω. Το τονίζω. 6. Λοιπόν, 6 είναι πολύ κανορίζει. Ε, να σκεφτούμε το σενάριο αυτό, του έξι ώρα την πέμπτη, ε, το σκεφτούμε. Ωραία, να σκεφτούμε ότι θέλει, μην το κάνουμε τώρα με... με πώς, δεν θυμάμαι πώς λέει, με doodle, εντάξει, απλό είναι. Και στο κάτω κάτω όσοι τα, όσοι τα γράφανε στο doodle ε, είναι παρόντες εδώ, άντε να λείπει ένας-δύος. Δηλαδή μπορούμε να το κάνουμε τώρα, μην μπλεχτούμε πάλι. Είχε και ο Πώτης μια αίσθηση για το θέμα και δεν είναι εδώ τώρα, ε, Ναι, και ο Γροντάς είναι... Θέλει κι αυτός, πιο νωρί απογευματάκι ρε τώρα δεν ξέρω ακριβώ τι ώρα είναι. Μπορεί να είναι εδώ λόγω της ώρας, Ωραία, να το δούμε. Ναι. Ωραία. Ωραία. Να το σκεφτούμε για, κατά την πέμπτη την, την κρατάμε, είναι καλή ή τι λέτε, η παρεμβρισκόμενη, τι λέτε. Για να σιωνα. εγώ λέω όχι. Πε. Κοιτάξτε, τώρα είμαστε 15 άτομα έτσι, 10 άτομα. Και Πέμπτη να πούμε και Δευτέρα να πούμε, θα μπούμε. Έτσι, κακά τα ψέματα. Ε, τώρα να μην πει εντάξει, Ρετά, όμοιροι περισσότεροι, το ξαναβλέπουμε και τα αλλάζουμε. Αλλά και πάλι ε, πιστεύω θα είναι μια μέρα που βολεύει του περισσότερου. Και αυτή σίγουρα δεν θα είναι καθημερινή, εκτό ίσω, ίσω, κι αν είναι Παρασκευή, απόγευμα προς βράδυ. Η πρότασή μου είναι μέσα στο Σαββατοκύριακο. Στο Να πούμε Κυριακή, Απόγευμα, καλή μέρα είναι. είναι. Για μένα είναι καλύτερη ώρα αυτή που λες. Να πούμε, δηλαδή, για Κυριακή ε, 7 η ώρα, πώς τα ακούτε οι υπόλοιποι? Συμφωνώ. Και εμένα καλό μου ακούγεται. Και εμένα με βολεύει προσωπικά, γιατί μου είναι εύκολο να παίρνω ρεπό Κυριακή βράδυ. Να δουλέψω πρωί αντί για βράδυ. Κάρολο λέμε για ε, απόγευμα Κυριακής κάτι 7. Υπάρχει κάποιο που δεν μπορεί. Έχει άλλη γνώμη. Ναι, μιλήστε πέρα. Επειδή είχα βγει για λίγο, ποιο θα είναι το θέμα του meeting? Όχι, κανονίζουμε τη ώρα θα κάνουμε meeting όπως το σημερινό, να είναι κάποια ώρα πιο βολική, γενικότερα. Ε, και λέμε για την Κυριακή και σκεφτόμαστε για Κυριακή 7 η ώρα. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Υπάρχει κάποιος που έχει κάποια άλλη πρόταση? Να το κλείσουμε? Από όλο το Ζάντιας τελευθυσίας, παιδί. Σηκώ. Εντάξει, εγώ θα την κάνω τη θυσία, δεν θα πάω στον κήπεδο. Στο Άμα. Okay. Όχι. Δεν πετώσα από τη χάρα μου την προηγούμενη κυρία που κερδίσαμε. Ναι, αλλά εγώ δεν βλέπω και δεν ξέρω ποιο κέρδισε. <laughs> ο, κέρδι, ο, ο Άρης κέρδισε τον ΠΑΟΚ. Εθνικός σας προποταμιά. Όχι, όχι, Άρης. Βασικά, να, πω, να πούμε για 8. Εντάξει, το λέω λίγο αργά βέβαια. Καλά είναι. Τώρα. Εντάξει το 8. Άνω κάτω μας έχει, μας έχει κάνει αίρια. Χωρί κορές ιδιαίτερο λόγο κι άλλο στο 8, πλώς επειδή είναι, είναι πιο, είναι στη μέση το 7, είναι πιο πολύ προ το απόγευμα. Ε, δεν έχει και γωνία στο 8, είναι έτσι πιο... Για αυτή την Κυριακή λέμε ή για την επόμενη? Για κάθε Κυριακή. Για κάθε Κυριακή. Για κάθε Κυριακή. Για κάθε Κυριακή. Νομίζω ότι ίσως... στο μέλλον θα ήταν καλύτερο να το κάνουμε με μέρο πιθανό. Λοιπόν, να πούμε Κυριακή 7,5 ώρα. Στα κεντρικά. 8 ώρα, αστρογγυλάκι ή 7,5 ώρα. Εντάξει, δεν ξέρω 8 ώρα. Γίνει, τελειώνουμε, πάμε στο άλλο. Το 7 έχει γονεί. Παιδιά, συγγνώμη για την Κυριακή για μεθαύριο. Λέμε όχι αύριο μεθαύριο, προ την Παρασκευή έχουμε πει ήδη. Ή για την επόμενη. Καλά, δεν θα κάνω. Μεθαύριο έχει παρουσιάσει ο Χότσο Κροντά. Για την άλλη Κυριακή. Άντε πάλι μετά τον τουλίο, Κάρολο. Ρε Κάρολε. Φοβάμαι δεν βρίσκουμε άκρη. <laughs> Τέτοια πράγμα. Ε, παιδιά, είναι απλά τα πράγματα. Έχει κάποιο έχει, έχει αντίρρηση να γίνεται το meeting του ελληνικού chatτερ Κυριακή ε, στι ε, 8 η ώρα, Έχει κάποιο αντίρρηση σε αυτό, Εγώ δεν έχω. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Έκλεισε. Έκλεισε. Πάμε τώρα. Ωραία, με δημοκρατικέ διαδικασίε, 8 η ώρα. Ποιο είναι το θέμα μα παρακάτω. Ε, <laughs> η ημερομηνία. <laughs> Ημερομηνία για συνάντηση, για, για meeting, φυσική παρουσία. Λοιπόν, το προηγούμενο meeting που έγινε με φυσική παρουσία ε, ήταν εξαιρετικά επικοδοματικό. Ε, Τα άτομα βέβαια που παρευρίσκονταν δεν, δεν ήταν ικανοποιητικός... <laughs> τώρα θα μου την πει ο τάσος, ο αριθμός. Ε, δεν ξέρω αν γι' αυτό έφταγε η ώρα, η μέρα τι ακριβώς... Ε... Καλή νύχτα, έγινε, Κάρολα, έγινε. Να είσαι καλά. Καληνύχτα. Φιλάκια. Ε, θα έλεγα να σκεφτούμε να κάνουμε άλλο ένα, άλλο ένα meeting, φυσική παρουσία, ε, την επόμενη εβδομάδα. Δεν ξέρω αν το θεωρείτε αναγκαίο. Πόσα άτομα είσαι στάνε, Φώτινου. Οχτώ. Σε περιμέναμε, ξένα τα Είχαμε στη Θεσσαλονίκη. Ναι, ναι. Τα έμαθαμε τα. Φόντι, άστο. Έχω, έχω, έχω μπλέξει πολύ άσχημα. Δηλαδή? Δεν μπορώ. Γράφει ο κλειάρχος. Καλά. Ναι, ναι. Δεν ξέρω, παιδιά. Νιώθω ότι είναι κάπως ρευστά τα πράγματα. Δεν γνωρίζουμε τι πρόκειται να γίνει με την προσπάθεια γενικότερα που γίνεται με το TGM. Ε, υπάρχουν Πολλές εκκρεμότητες και ίσως ακούγεται και λίγο περίεργο που εγώ επιμένω για για φυσική παρουσία, για meeting με φυσική παρουσία. Ε, δηλαδή το λέω επιφυλακτικά το θέμα της φυσικής παρουσίας διότι έχουμε τόσε εκκρεμότητες, τόσα, τόσα θέματα. Ε, όπα, παιρή, εννοείς μάλιστα, δηλαδή ότι... Τι τί, τί εννοείς, ότι μήπω mm. θα πρέπει να το κόψουμε. Αυτό εννοείς. Όχι ε, τι, λέτε, δεν... ε, τι λέτε Όχι, δεν εννοώ ε, καθόλου ε, αυτό. Εννοώ όμως ότι για να μπορούν να γίνονται meeting διότι μπορεί να βρεθεί και ο χώρος, ο μικρόκοσμος, εκεί δηλαδή που γινόντουσαν οι συναντήσεις του GR, υπάρχει τέλος πάντων η δυνατότητα να τον χρησιμοποιούμε και εμείς. Είναι ένα σινεμά το οποίο χωράει μέχρι και 350 άτομα και θα ήταν καλό δηλαδή αν ήταν να γίνουν meeting με φυσική παρουσία, να, γίνουν, να γίνονται οργανωμένα, και τέλος πάντων να προσέρχονται και αρκετά άτομα. Ε, Κάποια meeting που έκανε το GR, στο οποίο ήμουνα και εγώ, μαζεύανε καμιά πενταριά άτομα τέλο πάντων. Ε, το λέω από την άποψη όχι τη σύγκριση, αλλά τη αναγκαιότητας. Δηλαδή, για να πει ότι θα πιάσει ένα συνέστημα, θα πιάσει ένα, σιν... ένα, σιν... ένα χώρο όπου μπορούμε, σα λέω, να ε, υπάρχει ο χώρο αυτό, ε, θα πρέπει να ξέρουμε ότι θα υπάρχουν και αρκετοί. Θα παρευρίσκονται αρκετοί. Αυτό είναι το ζήτημα όλο. Και από τη στιγμή που υπάρχουν τόσε εκκρεμότητε, γι' αυτό είμαι λιγάκι, λιγάκι επιφύλαξη. Αλήθεια. Τα κονέ με κάτι. το μικρό κόσμο, ποιος τα έχει. Ε, κοίταξε το κονέ. Το έχει ο, ο πάτζο. Το έχει. Αλλά τυχαίνει και αυτό ο οποίο έχει το μικρό κόσμο. Τον είχα, τον είχα πελάτη τέλο πάντων. Είχα, έχουμε μιλήσει με αυτόν. Ναι. Τον είχα πελάσει σε ένα μαγαζί που είχα στην Αθήνα εδώ και 3-4 χρόνια και γνωριζόμαστε. Και θα τον βρούμε μαζί με τον μαζί με το μπάτζο και θα το πούμε αυτό δεν έχει κανένα λόγο να μην το παραχωρήσει το σήμα. Ούτω ή άλλω καφέδε και νερά που θα δίνει και αυτά δεν έχει κάποιο λόγο να μην το παραχωρήσει. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Ναι, ναι, δεν, δεν, δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα τον βρούμε δηλαδή, θα μιλήσουμε μαζί του και 99% δεν θα υπάρχει θέμα. Απίστευτο, απίστευτο. Απλώ το θέμα είναι το εξή, ότι άμα είναι τώρα να πούμε meeting, φυσική συνάντηση, ας πούμε, και να είμαστε 7-8 άτομα, θα είναι, για τα 7-8 άτομα αυτά θα είναι λιγάκι απαγοητευτικό. Εκείνο το θέμα. Γι' αυτό εμπλέκω και τι εκκρεμότητε με το όλο θέμα που, που υπάρχουν. Παιδιά, να σα κάνω να, να νιώσετε λίγο όμορφα. Ε, από τον Ιανουάριο του 2010. Ε, στι φυσικέ μα συναντήσει, οι οποίε γίνονται κάθε εβδομάδα ή κάθε δύο εβδομάδε, είμαστε δύο με τρία άτομα. Ε, πριν από μια εβδομάδα γίναμε τέσσερι. Για απλά για να μην νιώθετε άσχημα που είστε 7 και 10 άτομα, έτσι. 100, 100, 100. Ε, ουσιαστικά, ουσιαστικά διπλασιάσατε τα μέλη που έρχονται στι φυσικέ συναντήσει, 200% και εμεί δεν το κάναμε, βέβαια. <laughs> <laughs> ναι, μπορεί να το δει και έτσι. <laughs> Αλλά απλά σα λέω ρε, παιδιά, εντάξει, τι... Σιγά, και μόνος μου να είμαι, πάω ρε παιδί μου, ξέρεις, είναι κάτι σαν, πώς, πηγα... πώς λέει ο, ο, ο, ο, ο κύριος Σοκράτης ότι πάει στο, στο, στο γήπεδο, χέστηκα, μόνος μου να είμαι, χέστηκα, πάω, πάω εκεί πέρα, δεν κατάλαβα, δηλαδή, και όλος ο κόσμος να είναι αντίον μου, άμα εγώ ξέρω ότι αυτό που του λέω είναι βάσει, ξέρεις ρε παιδί μου τη επιστημονική επιστημονικής μεθόδου, σω, σωστό, Για, γιατί να παρετηθώ, ναι, δεν έχω καμία αντιρρήση σε αυτό. Αλλά, παράδειγμα, υπάρχει το πρακτικό πρόβλημα εδώ πέρα. Είπα πριν ότι υπάρχει χώρος, υπάρχει το σινεμά αυτό, μπορούμε να το πιάσουμε. Αν είναι να το πιάσουμε το σινεμά αυτό και εμφανιστούν 7 άτομα, κατάλαβε 8 άτομα, μιλάω για αυτό το συγκεκριμένο. Θα είναι πρόβλημα, καταλάβεις, εννοώ... Μπορούμε ή... να κάνουμε μία μικρή απόπειρα, μεθε... το μεθεπόμενο σου κού, να κάνουμε μία ε, παρουσίαση πιθανών του orientation guide, και να έχουμε και μια συζήτηση. Και να το συμμετάσχουμε στο Facebook και όπου άλλο μπορούμε. Yeah. <Σεύτε>, με επιτρέψτε μου να κάνω μια παρατήρηση. Όταν άρχισε να μιλάει ο Νίκο Φρίνμπαρκάρη για το Τζάι Σκάιτ, που τότε δεν ήξερα τίποτε, yeah. σου ρώτησε κάποια στιγμή πώ ήρθε ο Νίκος αυτή την ιστορία. Μου λέει είμαστε γύρω στα χίλια άτομα. Το συζητήσαμε με τον τρόπο του μου έπεισε ότι είναι κάτι που αξίζει να ασχοληθώ μαζί του. Ε... Και όταν μου είπε πριν από πέντε μήνε περίπου, έξω. 8 μήνε, 7. Ότι ήρθαν χίλια άτομα. Τώρα ακούω κάτι απογοητευτικά νούμερα. 7, 7 άτομα, 8 και 10. Ε, να σα πω, κύριε Σοκράτη πώ γίνεται. Το κίνημα αυτό είναι ένα κίνημα ιδεών. Δεν είναι ένα κίνημα το οποίο θα έχει πολιτική επέκταση όπω το ΠΑΣΟΚ. Γι' αυτό το λόγο δεν δε, δε μπορεί ε, αυτό το κίνημα ποτέ να υλοποιηθεί με βάση ό,τι ξέραμε μέχρι τώρα. Δηλαδή, ακόμα δηλαδή. Ε, και κάποιο ο οποίο είναι έμπειρος σε κάποιο κοινωνικό κίνημα τύπου Greenpeace δεν μπορεί να εφαρμόσει τις γνώσεις που, ή, που έμαθε από το, από το Greenpeace, από τις ενέργειες που έκανε στο, στο Greenpeace για το, ε, για, το, πώς το λένε, για το. για το λένε, για το Zeitgeist. Γιατί, γιατί το Zeitgeist είναι ένα ρεύμα στην ουσία, δεν είναι ένα κίνημα, είναι ένα ρεύμα. Δηλαδή, έχω εγώ μια ιδέα, στη λέω. Τη λέει, έχει ρε παιδί μου σχέση, εντάξει, ξέρω εγώ, παράδειγμα, στη, στη, στην περίπτωση του Zeitkast, έχω το CD αυτό, λέει αυτά τα πράγματα, το, το, το δίνω στον άλλον, το, το, το, το δίνω στον άλλον, κάτι με, ό, όπως έγινε με το κίνημα της Λειψίας, που έπεσε το τοίχος του Βερολίνου. Ε, εντάξει. Ε, Απλά, ναι, δεν, ναι, να σας, είναι, πω. δεν είναι Ά, κάτι πω. το οποίο θα χρειαστεί τοπικές οργανώσει, όπως είχε το ΠΑΣΟΚ, ε, παραρτήματα αναπληρ. Ε, να το πω, ε, υλικό, δηλαδή κάποιο χώρο μπορεί να χρειαστεί στο μέλλον, αλλά ε, δε, δε θα είναι, ε, δεν, είναι, δεν θα είναι καθόλου δεν έχει καμία σχέση με τα πολιτικά ή κοινωνικά κινήματα που έχουμε απαντήσει ω μέχρι τώρα. Γι' αυτό υπάρχουν, υπάρχουν τόσοι άνθρωποι που δεν ξέρουν, λένε μπαμωρά στο δεν θα γίνει τίποτα απογοητεύονται ή παρ' όλα αυτά συνεχίζουν γι' αυτό υπάρχουν αυτές οι ταλαντώσεις γιατί ακόμα δεν έχει δεν, δεν, δεν υπάρχει για πολλούς δεν υπάρχει μια, μια γραμμή η παρόλα αυτα συνεχιζουν γι αυτο υπαρχουν αυτέ οι ταλαντωσεις γιατι ακομα δεν εχει δεν υπαρχει για πολλους δεν υπαρχει μια γραμμη η οποια να έχει εφαρμογή στο τωρινό σύστημα που δεν γίνεται αυτό βέβαια Δεν διαφωνώ Κάτι, κάτι Το... να πω εδώ πέρα κύριε είναι παράδειγμα γίνανε κάποια event Συμμε, Αρκετά άτομα, 50-60 άτομα. Έγινε η ZDA, συμμετείχαν 120 άτομα. Έγινε το, η διάλεξη που μίλησε ο Φρέσκο, ο κοινωνικό σχεδιαστή αυτό ο Φωνάζομαικη. Ε, και ήρθε από εδώ να τη έτσι, έτσι, θέλω να πω, συμμετεί... ήταν περίπου νομίζω, 200 άτομα. Ε, θέλω να πω ότι ω ρεύμα, όπω ακριβώ λέει ο Κλε, είναι αρκετά ισχυρό παγκόσμια το, το κίνημα Zeitgeist. Αυτό που βλέπει εδώ πέρα, αυτοί που συμμετέχουμε, είμαστε οι πλέον ενεργοί, δηλαδή αυτοί οι οποίοι προσπαθούμε τέλος πάντων να κάνουμε δουλειά. Αλλά ως ρεύμα είναι αρκετά δυνατό. Απλώς, όπως, όπως λέει ο Κλέαρχος, δεν είναι με τα πρότυπα που γνωρίζουμε ιστορικά. Δηλαδή με οργανώσεις, με γραφεία, με τόνα, με Είναι τελείω διαφορετική η μορφή του. Αλλά να είσαι σίγουρος ότι το γνωρίζουν πάρα πολύ το κίνημα Zaire West. Το ζήτημα είναι. Πώς θα μπορέσουν να συμμετάσχουν Εκείνη και το θέμα Και με φυσική παρουσία Σε συναντήσεις Γιατί είναι, είναι πρακτικό το θέμα Πρέπει να, να γίνονται και κάποιε φυσικές συναντήσεις Να μιλάμε Φωνώ, μεταξύ μα και να συζητάμε Συμφωνώ απόλυτα σε όσα είπε Και πάνω σε αυτό θα ξαναγυρίσω Σε αυτό που είχα πει πριν από 15 μέρες πριν. Είχε γίνει εδώ σε Θεσσαλονίκη Μία εκδήλωση Σε σχέση με την εκκλησιαστική περιουσία ε, Είχαμε πάει Αρκετές εκατοντάδες από αυτούς, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ήταν τουλάχιστον τουλάχιστον στον του Σκάιστ. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, εγώ θέλω να πιστεύω, με μια μικρή προσέγγιση, μια πολύ μικρή προσέγγιση, έκαναμε ένα μεγάλο ποσοστό... Τότε ήμουν εκτός τελείω. παρένθεση. Ε, αν κάναμε μια προσέγγιση σε αυτού του ανθρώπου, ένα μεγάλο ποσοστό θα είχε ήδη προσχωρήσει τις ιδέε του, του κινήματος, να το πω. Δεν, δεν έγινε τίποτα. Δηλαδή, εκείνη η συγκέντρωση, εκείνα τα ενδυνάμια μέλη, χάθηκαν. Κάτι θα πρέπει να κάνουμε, κάπως θα πρέπει να δραστηριοποιηθούμε, για να ξαναφέρουμε τους ανθρώπους αυτούς κοντά. Ε, απλά να σας πω ότι ουσιαστικά, ε, κάναμε και μια μικρή συζήτηση στο προηγούμενο meeting. Ε, βρισκόμαστε ακόμα... Στην αρχή τουλάχιστον και το δικό μα τσάπτερα ύστερα από αυτό που έγινε απλά όσον αφορά τα νούμερα κάνω μια διευκρίνηση από αυτά που σας είπα ο Νίκος ε, το νούμερο χίλια και πλέον έχει να κάνει με και όπως είπε και ο Φώτης πριν έχει να κάνει με γραμμένους χρήστε σε ένα site δεν είναι να κάνει με χίλια ε, πολύ ενεργά μέλη που κάνουν, ξέρω, εγώ, έρχονται στην, στην G Day και τα χίλια μέλη είναι διαφορετικά αυτά από τα πραγματικά ενεργά, Α πούμε στο παγκόσμιο, υπάρχουν 9.700 και πλέον μέλη Ε, υποστηρίχετε, πάντων Αυτό δεν σημαίνει ότι 9.700 μέλη, θα, θα άμα κάνουμε μια συνάντηση φυσική θα έρθουν. Ε. Το πλέον των ενεργών, πραγματικών μελών, εντάξει, είναι πολύ μικρότερος Και πάλι δεν, δεν πειράζει που κάποιο λέει, ά εντάξει, δεν έρχομαι, δηλαδή, οι ιδέες αυτό είναι το σημαντικό. Επειδή είναι ρεύμα ιδεών, οι ιδέε αυτέ μένουν μέσα του και σιγά σιγά εντάξει. Σε κάποιου κοιμούνται, σε κάποιου ε, κάποιους, ε, το συζητάνε με, με φίλου, και κάποια στιγμή έρχεται μία κάποιο γεγονό ατομικό, οικογενειακό, κοινωνικό, το οποίο τα ξαναξυπνάει αυτά και αρχίζει και τα ξαναεπεξεργάζεσαι. Οπότε τίποτα δεν χάνεται στην ουσία. Πάλι θα διαφωνήσω. Είχατε κάνει μία εκδήλωση των. είχε γίνει, μάλλον δεν ξέρω ποιο κάνει. Ε, στο Σύνταγμα πρέπει να ήταν το χειμώνα, την Άνοιξη, ε, που σταματήσατε για ένα λεπτό ακίνητη. Ναι, το, Είχε, φρίς. Ο... το φρίς, μπράβο. Είχε κατέβει και ο Νίκο και υπήρχε εκεί πάρα πολλοί κόσμο. Οπότε είδα σε ένα βιντεάκι που μου έδειξε. Ναι, έτσι είναι. Ε, κάπου πέρασαν προς τα έξω πράγματα. Τι κάνατε, τι κερδίσατε από αυτό, κερδίσατε σε εισαγωγικά πάλι. Ε. Βασικά, ό,τι και ανακαιρδίσαμε, ε, όσο γάλα και αν μαζέψαμε, δώσαμε μία εκπαιδοχήσαμε τον κουβά, δύο φορές. Ε, τα, α, όσον αφορά το freeze, πρώτα απ' όλα αυτό τρα, τραβάει, την, τραβάει την προσοχή στους, στους ανθρώπους. Δεύτερον, αυτοί που, που ενδιαφέρονται ενδιαφέροντα ακόμα, ρε παιδί μου, παίρνουν κάποιο φυλάδιο. Τρίτον, το βιντεάκι που φτιάξανε τα παιδιά στην προκειμένη περίπτωση, έχει κυκλοφορήσει όλο το ίντερνετ, Ούτω ώστε υπάρχουν 200 άτομα εκεί που περνάνε, από αυτά τα 20 θα διαφερθούν τα 30 και θα πάρουν το φυλάδιο, αλλά θα το δουν άλλοι 2-3 χιλιάδες στο ίντερνετ. Ακριβώς. Και λέω, μήπω θα έπρεπε να γίνουν τέτοια happening, να χρησιμοποιήσω και δικιά σα έκραση, λίγο πιο συχνά. Α, γεια σας, Τόματσο. Μισό ρεπτέκι, με πω εδώ. Ακριβώς, όλη η συζήτηση έχει ξεκινήσει, για το αν θα ήταν σκόπιμο να κάνουμε ε, συναντήσεις με φυσική παρουσία. Ουσιαστικά, με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να καταγράψουμε, να καταγραφεί, αν και δεν μου αρέσει αυτή η λέξη, ε, πόσοι, πόσοι αριθμητικά θα μπορούσαν να προσφέρουν, να συμμετάσχουν, να παρευρίσκονται σε ένα τέτοιο τύπου event, ε, που υπάρχουν πολλά ανάλογα με το freeze και με το όλα, όλα πάνω καλά, που και τα δύο είχαν πολύ μεγάλη επιτυχία όταν γίνανε τότε που συμμετείκαμε στο GR. Ε, ουσιαστικά αυτό είναι το θέμα, δηλαδή με ποιον τρόπο θα μπορέσουμε να οργανώσουμε συγκεκριμένες δράσεις, αλλά να γνωρίζουμε πάνω κάτω ποιο είναι το ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο πράγματι είναι διαδικημένο να συμμετάσχει, να παρευρίσκεται και, και να δραστηριοποιηθεί. Ε, ουσιαστικά αυτό είναι το θέμα. Ναι, Φρανκ, το, το θέμα παιδιά εδώ είναι να αρχίσετε να κάνετε τα πράγματα αυτά, δηλαδή... Ξέρω εγώ, θα έρθουν τρία άτομα. Δεν πειράζει. Επόμενη φορά θα έρθουν πέντε. Την άλλη φορά μπορεί να έρθουν δύο. την επόμενη φορά θα έρθουν δέκα. Δηλαδή, παιδιά είναι ένα κύμα. Το θέμα δεν είναι πόσα άτομα θα έρχονται στα, στα meetings. Το θέμα είναι αν θα, ε, στα happenings. Το θέμα είναι αν θα υπάρχουν happenings για να έρχεται ο κόσμο. Και άστο, θα γίνει. Ότι, ότι, ό,τι άμα έχει σχέση με την πραγματικότητα, θα έρχονται και περισσότεροι. Σιγά σιγά. Ναι, άκου, άκουσε με τώρα, λέει εδώ πέρα, ποιο είναι ο προβληματισμό μου. Άμα είναι, πες. Είμαστε τα 7 άτομα, έτσι, και κάνουμε ένα event, δεν ξέρω τι θα είναι αυτό, έτσι. Την ίδια στιγμή, link στο COM για το TGM δεν υπάρχει. Αυτή τη στιγμή το, το official chapter και το μόνο link που, υπά, το μόνο link που υπάρχει είναι, είναι, το, είναι το GR. Και να, βγαίνει, και να βγει το GR και να πει ότι αυτοί που κάνουν το tada event δεν έχουν καμία σχέση όπως το έχουν κάνει ήδη με το Zeitgeist, ε, λοιπόν, δεν είναι να μπαίνουμε σε τέτοιε διαδικασίε. Γι' αυτό συνεχώ μιλάω για εκκρεμότητε, εκκρεμότητε, εκκρεμότητε. Εγώ έχω πολλή όρεξη και πολλή διάθεση προσωπικά και γνωρίζω ότι υπάρχουν και πολλοί οι οποίοι θα θέλανε να οργανώσουμε τέτοιου είδου event. Και όταν τα έκανε το GR, εγώ και ο Κώστας ο Μαλακάτη και άλλοι, ήμασταν πρώτοι. Έτσι. Αλλά το θέμα, το θέμα είναι ακριβώ αυτό. Πρέπει λιγάκι να τελειώνουμε με το, με το ζήτημα αυτό, να γνωρίζουμε. Εί, είμαστε official, ήμασταν unofficial, τι είμαστε. Τι ακριβώ γίνεται. Δεν, έχουμε link στο χώρο σημασία, μη σημασία. Μην δίνεις σημασία σε αυτό. Πρώτον, άμα θέλεις να γίνεις official θα, πλη, θα τηρήσεις όλες τις, τις, τις, ε, τις ε, προ, προ, προϋποθέσεις που, που, που σου λέει το international. Πρώτον, μέσα σε αυτές τις προϋποθέσεις είναι, είναι τα activities. Και, τα activities δεν είναι στις προϋποθέσεις αλλά είναι στις προϋποθέσεις του να είσαι ενεργός και τέτοια πράγματα. Λοιπόν, βλέπουμε ότι οι άλλοι δεν είναι ένεργοι, δυστυχώ λέω οι άλλοι, θα ήθελα, να είναι πάρα, θα ήθελα πάρα πολύ να, να, να μας το ένα αλλά οι άλλοι βλέπει ότι δεν έχουν καμία σχέση με αυτό το οποίο ε, το υπόλοιπο κίνημα κάνει. Το θέμα είναι εσείς, οι οποίοι είστε στην Ελλάδα, να αρχίσετε να κάνετε και να καταγράφετε αυτά που κάνετε και ενεργά, όχι μόνο με, μέσω ίντερνετ. Και είναι πολύ δύσκολο, το λέω και συμφωνώ, είναι δύσκολο να κάνεις ενεργά πράγματα και έτσι, θα δει ο άλλο ότι ρε παιδιά αυτοί κάνουν δουλειά ενώ οι προηγούμενοι τίποτα δεν κάνουνε. Καταλάβατε. Δηλαδή, χες το officiality ότι πότε θα το πάρουμε για να κάνουμε. Το θέμα είναι να κάνουμε και να έρθει ήρθε. Δεν δε, δε, δε είναι το θέμα το officiality. Έτσι, αυτή τη στιγμή το GR φαίνεται ότι έχει κάνει Z-Day, έχει κάνει ε, τη διάλεξη του Φρέσκο, έχει κάνει το freeze και έχει κάνει και το όλα πάνε καλά. Και αυτά κυκλοφορούν στο Ιντερνετ χωρίς να γνωρίζει κανένας. Ότι οι περισσότεροι που συμμετείχανε είναι άνθρωποι που παρευρίσκονται εδώ πέρα στο, στο Teamspeak. Το καταλαβαίνεις τι σου λέω, κλείνω. Ναι, ναι. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, έτσι, βγήκαν στο Facebook με ένα, ένα σημείωμα και λένε ε, ότι εμεί είμαστε περιθωριακοί. Ε, και ότι ε? δεν, δεν έχουμε καμία σχέση Τα με τώρα, το. Ώρα, ναι. Και ότι δεν έχουμε καμία Εί... σχέση με το. Μίλα, Κύριε Σοκράτη, ακούγεται. Ας έχω μπλέξει εδώ με ατέρμονη λάθος. <Λάχος> κύρι, <Λάχος> κύρι, κύριε Σοκράτη, βάλτε το, βάλτε το χέρι σας μπροστά στο μικρόφωνα, μπορείτε. Άμεση, Άμεση. Όταν μιλάτε σε άλλο, όταν, Άμεση. όταν Άμεση. μιλάτε σε άλλο, δεν πειράζει. Καλά, γιατί. Τι έλεγα τώρα. Μία <Λάχος> κουβέντα. Ξαναπείτε το. Τώρα, θα σας πάρω 8 η το πρωί, Ξαναπείτε το για να το ρε παιδιά. Σοκράτη! Όχι, ρε. Όχι, όχι. Έλα, πάμε όλοι μαζί. Λοιπόν, αυτό είναι, αυτό είναι το θέμα. Έτσι, ε, το GR έχει εμφανιστεί ότι έχει κάνει event. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτή είναι η αλήθεια. Δεν έχει σημασία ότι συμμετείχαμε κι εμείς. Έτσι, εμείς από το πλευρά μας είμαστε λίγοι. Έτσι, δεν υπάρχει ανθρώπινο δυναμικό. Δηλαδή, δεν ξέρω αν με το ανθρώπινο δυναμικό το οποίο υπάρχει, θα μπορούσαμε να μιλάμε για κάτι, για κάτι αξιόλογο. Έτσι, Εκεί είναι. Αυτό είναι το θέμα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά κι αν εμείς κάνουμε κάτι, έτσι θα μας καλύψει, θα καλυφθούμε από το κόμ. Αν, αν βγει το GR και βγάλει κατάπτυστο, κατάπτυστο σημείωμα για τέλος πάντων οποιαδήποτε, οποιαδήποτε δράση κάνουμε. Βγει και πει ότι εμείς δεν έχουμε καμία σχέση και ένα και το άλλο. Ή είμαστε καλυμμένοι από το κόμ. Καν, Κανένα δεν του λέει αυτό, δηλαδή. Είμαστε ήδη, δεν ξέρω Κώστα, ε, νομίζω είμα, είμαστε ήδη unofficial chapter, έτσι. An, an Δεν γνωρίζω κάτι τέτοιο εγώ, Κλέρ. Κώστα. Ε, κοίταξε, δεν, από όσο ξέρω δεν έχουμε μπει ακόμα στο site, δεν ξέρω ο Άγγελος αν έκανε, αλλάξε το, το link του Ελλάς στο δικό μας. Αλλά ε, αυτό που υποφώτησε εγώ προσωπικά, να σου πω να λέει δεν δούμε μια Δηλαδή το να με καλύψει το κόμμα Εγώ ουσιαστικά αυτό που κάνω είναι κάνω ακτιβιστικές δράσεις έτσι, και ε, μεταδίδω πληροφορία και δεν ε, ε, ε, παραποιώ την, ε, την πληροφορία του, του κινημάτους. Έτσι. Δεν βλέπω δηλαδή κάποιο πρόβλημα πάνω σε αυτό. Τώρα, αν θα φύγει τον Τζιέρα να κάνει όπω έκανε το facebook, εντάξει, κάνει κοιοςλίκια, κάνει οπωσδήποτε. Καλά άστος αυτούς, ναι. Ναι, δηλαδή, το δεν έχει θέμα το COM τώρα, Φώτι. Δεν έχουμε κόλλημα Δεν μπορώ να τα καταλάβω. Παιδιά, συγγνώμη, θα συμφωνήσω με το Φώτι, δεν λέω ότι, μισό λεπτό. Το να λύσουμε το θέμα που έχουμε εδώ και δύο χρόνια, αυτοί που ήταν πιο παλιά από μένα, τουλάχιστον εγώ από τότε που πήγα με αυτό το θέμα, ασχολούμαι συνέχεια. Το να λύσουμε αυτό το θέμα δεν πάει να πει ότι θα σταματούμε να σχεδιάζουμε δράσει, να οργανώνουμε πράγματα κτλ. Έτσι. Το ζήτημα είναι ότι χρειάζεται όμω και αυτό να λυθεί. Με την έννοια ότι δεν γίνεται ναι, να αισθανόμαστε ότι σε κάθε βήμα που κάνουμε θα υπάρχει κάποιο που θα, θα λέει Να, εγώ είμαι το official, ε, οπότε δεν μπορεί. Τέλο πάντων, κατά κάποιο τρόπο μα κρατάει πίσω αυτό. Και, και ακριβώ γι' αυτό το λόγο ε, χρειάζεται να λυθεί. Δηλαδή, εφόσον καταρχήν έχει πάει στα international meetings, έχει γίνει παγκόσμιο ζήτημα, δηλαδή το ελληνικό chapter και το ελληνικό chapter και το ένα και το άλλο και το λοιπά, κάποια στιγμή δεν πρέπει να μπει μια τελεία. Α πούμε και για δράσει, αλλά α θέσουμε να ζητήσουμε από τον Κίλπερτ, να ζητήσουμε από τον Τζόζεφ, να επικοινωνήσουν μαζί του, να βάλουμε μια ημερομηνία σε, σε, συγγνώμη, σε τοπικό meeting, εμείς, αν δεν δώσουμε εμείς μια ημερομηνία, για παράδειγμα την άλλη Κυριακή, ωραία, να γίνει το meeting στο TeamSpeak και να αποφασίσουμε επιτέλους και να συμμετέχει ο Γκίλμπερτ και ο Τζόζεφ, δεν θα τελειώσει το ζήτημα. Οκ, okay, ας το κάνουμε αυτό και παράλληλα σχεδιάζουμε και τις δράσεις μας, μπορούμε... Μπορούμε και να. Μπο, μπορούν να γίνουν κάποιε φυσικέ συναντήσει, πιστεύω, και να σχεδιάζονται και εδώ. Αυτό δεν το αποκλείει δηλαδή, κάποιο. Το ένα δεν αποκλείει το άλλο. Μη σκεφτόμαστε έτσι. Με έχει καλύψει απόλυτη ελευθερία. Δηλαδή, ουσιαστικά αυτό το, αυτό το πράγμα λέω. Δεν λέω να σταματήσουν τα πάντα περιμένοντα αν θα είμαστε official ή unofficial. Δεν λέω, δεν λέω κάτι τέτοιο. Αλλά λέω ότι. Είναι και αυτό ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει, θα πρέπει και αυτό να το δούμε. Θα πρέπει κάποια στιγμή να μπει μια θεία και να ξέρουμε ότι είμαστε ένα unofficial chapter τέλο πάντων και πορευόμαστε με αυτό. Έτσι. Αλλά σε περίπτωση που βγει οποιοδήποτε και μα περιθωρι... δηλαδή βγάλει μια ανακοίνωση ότι είμαστε περιθωριακοί, έτσι, να... να ξέρουμε ότι έχουμε άμυνα τέλο πάντων απέναντι σε αυτό. Αλλιώς δεν μπορώ να καταλάβω με ποιον ποιο τρόπο, ποιο τρόπο θα ξεκινήσω εγώ να πάρω μία ντουντούκα και να φωνάζω ό, όλα πάνω καλά ε, και από την άλλη να ξέρω ότι θα, την άλλη μέρα θα βγει η Αντωνία στο, στο facebook και θα πει ότι εντάξει αυτή η περιθωριακή δεν έχουν καμία σχέση έτσι πρώτον αυτό και δεύτερον δεν έχουμε κανένα δεσμό με τα μέσα μαζικής ενημέρωση. οπότε να μπορούμε οπότε να λειτουργούμε και να, να βάλουμε αντίλογο σε κάτι τέτοιο αυτή έχει Ωραία. Μισο, μισο... Ωραία. Να, να, να απαντήσω λίγο, στη, τι έχει υποθεί ήδη. Ε, σε οποιαδήποτε περίπτωση, μέλη του, του, του κινήματος έχουν, ε, ε, πώς το λένε, ε, διαχειρίζονται διαχειρι... όχι, όχι άσχημα από κάποια άλλα μέλη, ε, ο Γκίλπερ προσωπικά μου είπε, μου λέει, θέλω να, να, να, να μου το λες. Και, το μου, μου το είπε και για την περίπτωση των εισιτηρίων, έτσι. Ε, τώρα, εάν ένα ολόκληρο chapter λέει ότι ένα άλλο chapter δεν δε είναι καλό, ξέρω εγώ, και εμείς είμαστε το, το official, κοίτα να δεις. Ένα θα είναι το, το official, αυτή είναι η υποστήλεια, και το, ο, ο, οποιοδήποτε άλλο θέλει θα είναι το, το unofficial. Το θέμα είναι ε, ότι... Ναι, μεν, υπάρχει ένα μπέρδεμα τώρα, γιατί το official στην ουσία είναι άσχετο με το τι είναι official, έτσι. Ε, και δε, δεύτερον, αυτό δεν, δεν σταματάει κανένα από εμάς να εμάς να κάνουμε activism, καταλαβες Σίγουρα αυτό θα γίνει σύντομα, αυτό που είδα στο chat. Λε, Λε, παιδιά, μπορείς να... καλά, ο... μπορείς, παρακαλώ, παρακαλώ, λίγο να διαβάσετε αυτό που θα παραθέσω τώρα. Ωραία. Λοιπόν, στον Γκίλμπερτ. Το Το ψάχνω το το το τον Γιμπ ναι, το, τώρα τέσσερι μέρε. το, τέσσερις το μέρες. στο τελευταίο International εγώ. Ναι, ναι, ναι, ναι το τώρα, τώρα το εξοθυνήθηκα. Λοιπόν, εντάξει, έλεος δηλαδή. Λοιπόν, το ξαναλέμε, παιδιά. Γιατί αυτό το, το κείμενο βασικά, νομίζω Κώστα, Κώστα δεν το είχες, Δεν το, το, το, αλλά... το ψάχνω ε, τα κρατάμε αυτά για το, για το meeting με το Μπίτερ. Τα κρατάμε, παιδιά, Γι, γινετε, να, να τα κρατάτε. Ε, εντάξει, σας παρακαλώ. Τα έχω, τα έχω. Ωραία, να, να τα κάνουμε page, να, να λύνετε το θέμα ένα-ένα, έτσι. Και άμα... <σχεδιά> κι άμα... Το, το άλλο θέμα, έτσι, μας απειλούν με μηνύσεις. Το άλλο θέμα, ότι ζητάνε κατάργηση του International Coordinator. Δηλαδή, τι άλλο, τι άλλο π, πρέπει να γίνει. Έχω και ακούγουμε σαν τον Βλάχο τώρα. Το... Να διώσουμε και το πρόσωπο. Για το δεύτερο, και, όσα και θα... αυτό παιδιά, και αυτό να γίνει στο πώ το λένε και για το τρίτο, για το International Coordinator, θεωρώ ότι ακόμα και ο Κίλπερ το ξέρει τώρα, μετά το meeting, έτσι, και μάλλον το, το, το ξέρει και ο Πι πόσο ηλίθι. Ωραία. Και όταν, και όταν ρωτάμε, όταν ρωτάω, έτσι, ότι ε, γιατί δεν μπαίνει link έστω unofficial για το TGM, έτσι, η απάντηση είναι θα δούμε. Γιατί είναι θα δούμε, θέλω μια εξήγηση αυτό το πράγμα. Θέλω, θέλω να μου δώσει ο Αγγέλος μια εξήγηση αυτό το πράγμα. Γιατί τον έχει, έχει, έχει, έχει, το γύρω δεν έχω καταφέρει το Έχει, έχει κάνει το στο Για κάτσε να δούμε. Oh, λοιπόν, το πλόκο το διορθώσουμε αυτό. Και θέλω να πω, και σε όσου παρευρίσκονται ότι τέτοιου είδου κατάπτισε δηλώσει. Η πρότασή μου είναι αυτή από μέρου μα, σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να γίνει να γίνουνε. Συμφωνώ απολύτως ρε Φώτη, σωστός. Σε καμία περίπτωση. και ούτε να απαντώνται έτσι, ρε. Ασφαλώς και δεν πρέπει να απαντώνται. Θα πρέπει να αποθηκεύονται μόνο και να καταγράφονται. Ρε παιδιά, πού είναι τα unofficial τέτοια. Α, άστο, ναι, αφού είπε ο Κώστας ότι πάει στο blog. Ωραία, τελικά, υπάρχει το link, έχει γίνει redirect από το Ελλάς. Το αυτό που γίνεται τώρα είναι το εξής, το zgeist.Eλλάς κάνει μια στο blog του TGM. Δεν κάνεις το TGM αυτό κάθε αυτό. Και προσωπικά θα so. θεωρώ καλύτερο να υπάρχει το TGM σαν link ε, παρά το zeitgeist. Τέλο πάντων εγώ, ε, ο Άγγελος είναι εδώ, θα μπορούσα να μιλήσει με τον, ε, με τον Gilbert τέλος πάντων να, να μάθουμε πότε θα γίνει αυτή η συνάντηση και να, να τελειώσει το ζήτημα. Ε, θα ήθελα να γίνονταν μια συνάντηση μεταξύ ε, ε, Τέλο πάντων, όποιο θέλει από του παραβιρισκόμενου, θα ήθελα να ήμουν και εγώ και με τον Γκίλμπερτ πριν από οποιαδήποτε συνάντηση με τον Τζιέρα. Αν θυμάμαι καλά, στο προηγούμενο meeting, ε, Κώστα δεν είχε ρωτήσει τον Τζίλμπερτ αν μπορούμε να έχουμε unofficial link στο παγκόσμιο site και σου είχε πει ότι αυτό δεν γίνεται. Ναι, ε, μου, τα, μου ταμάσαι και λιγάκι, μου λέει, σαν να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Ναι, εντάξει, αλλά είδε τι γίνεται. Έχουμε δηλαδή τέτοιου είδου εκκρεμότητε και την ίδια στιγμή λέμε για φυσικέ συναντήσει, λέμε για ακτιβισμού, λέμε για δράσει και το ένα και το άλλο. Και εδώ πέρα, μα, ε, τα μασάει σε αυτό το ζήτημα, το οποίο είναι κέριο. Θα πρέπει κάποια στιγμή να ξέρουμε ποιοι είμαστε και τι είμαστε και πού πάμε. Σωστό, πολύ σωστό, Πότε. Παιδιά, το τι είμαστε και πού πάμε, ο το... καθένα από μόνο το ξέρει, έτσι. Δεν, δεν, δεν περιμένουμε να μα το πει. Δεν ξέρω δηλαδή γιατί θέλει ε, εδώ ε, νομίζω ο... νομίζω όμω υπάρχει αυτός ο κίνδυνος που λέει ο Φώτης όσον αφορά πούμε, να βγαίνει τώρα το GR που είναι τρασπάδων επίσημο και να βγάζει ανακοινώσεις από εδώ και από εκεί ότι αυτοί δεν είναι τίποτα, ξέρω εγώ προσπαθούν να ασπηλώσουν το κίνημα και τι άλλο τους κάτω στο κεφάλι Γιώργο, Γιώργο, εν, εννοείται ότι συμφωνώ μαζί σου έτσι, ξέρω πάρα πολύ καλά ποιο είναι και ξέρω και... Για τους περισσότερους, ποιοι είναι, έτσι, όσοι είμαστε εδώ πέρα, δεν είναι το, το θέμα αυτό, είναι ακριβώς αυτό που λέει ο Κώστας. Έτσι, ότι από αυτή την ε, σκοπιά, δηλαδή, τι είμαστε σε σχέση με το, κίνημα, με το παγκόσμιο κίνημα Zeitgeist. Τι να κάνουμε, δεν είμαστε μονάδες. Δηλαδή, η δική σου ανιδιοτέλεια και η δική μου ανιδιοτέλεια, και η προσφορά που κάνουμε για το κίνημα, τι να κάνουμε, γίνεται εντός τοπ, τοπικών κινημάτων και θα πρέπει να γνωρίζω τελικά το κίνημα στο οποίο συμμετέχω, έτσι, τι περί ακριβώς πρόκειται. Ε, καταρχήν να πω κάτι, με αυτό το μήνυμα που έστειλε η Αντωνία στα μέλη, ουσιαστικά μας έχει ακυρώσει ούτως ή άλλως. Δηλαδή, εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε ακυρωμένοι και καθόμαστε και συζητάμε για το αν... Το ότι αν, χρειά, αν χρειάζεται να κάνουμε κάτι ή όχι, εντάξει, μωρέ, δεν είναι και πολύ σημαντικό. Εντάξει, νομίζω, νομίζω, δηλαδή, έχει να κάνει με το ότι ούτως ή άλλως, από εδώ και πέρα, να ξέρετε ότι θα έχουμε εμπόδια από αυτά τα άτομα, γιατί μας έχουν ήδη ακυρώσει, έτσι. Και προκειμένου να καταντήσει το κίνημα να διοικείται, διοικείται. Κατά να διοικείται, έτσι, από μια ομάδα η οποία θέλει να είναι μη ή δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, ναι, χρειάζεται να ξεκαθαρίσουμε και να θέσουμε κάποια θεμέλια. Δεν πάμε να, να επιβάλλουμε κάτι, αλλά όχι και να ε, αφήνουμε, να, να, μας, να μη μας αφήνουμε να κάνουμε πράγματα. Έτσι; Είναι τελείως αντίθετος στι ιδέες του κινήματο και ο Γκίλπερτ πραγματικά θα έπρεπε να είναι ξεκάθαρο αυτό σε αυτό, ή αλλιώ, αν δεν είναι αυτό, εντάξει, γιατί δεν μπορεί και να ξέρει ακριβώ τι έγινε, και, ε, ο, και φυσικά κατά τη γνώμη μου, οφείλει να έχει κάποιε αφιβολίε ε, γι' αυτό, να το ξεκαθαρίσουμε εμεί τι συμβαίνει και να τερματίσουμε τουλάχιστον τη στάση μα και να, να, ουσιαστικά να, να, να, να, να βγάλουμε φάτσα φόρα, ρε παιδί μου, ότι αυτή είναι η στάση του. Να φανεί ότι η στάση του είναι λάθο. Ελευθερία. Στρέψτε μου, μισό λεπτό, παιδί παρακαλώ. Ελευθερία. Ναι. Επειδή το τελευταίο δεκάλεπτο είμαι παρόν απόν ουσιαστικά, μην ξέροντας να χρησιμοποιήσω τον υπολογιστή, σε παρακαλώ θα με ενημερώσεις το βράδυ για, για το συγκεκριμένο κομμάτι του τελευταίου δεκάλεπτου. Αύριο. Ναι. Στο σήμερα μπήκαμε. Ναι, ναι. Γιατί δεν έχω καταλάβει το τελευταίο δεκάλεπτο είμαι σε πλήρη άγνοια. Επειδή δεν ξέρω okay, να μπω okay. στο... Λοιπόν, όπως, όπως, όπως λέγει η Ελευθερία... Εντάξει, νομίζω ότι αυτές οι εκκρεμότητε θα πρέπει κάποια στιγμή να λυθούν. Θα πρέπει κάποια στιγμή να λυθούν. Είτε με τρόπο ο οποίος είναι απόλυτα ευχάριστος, είτε απόλυτα δυσάρρωστος σε μας. Να ξέρουμε τέλος πάντων περί τι ακριβώ πρόκειται. Διότι ακριβώς αυτό, το να βγαίνει το GR στο οτιδήποτε... Εγώ προσωπικά δεν έχω την ψυχική δύναμη να προτείνω, να συμμετάσχω έτσι σε οποιοδήποτε event, σε οποιαδήποτε δράση, ενώ έχω ιδέες, αυτή τη στιγμή που θα γνωρίζω ότι δεν θα καλύπτομαι από το παγκόσμιο, έτσι, σε περίπτωση που βγει μια τέτοια κατάπτυστη ανακοίνωση. Και νομίζω ότι θα, πρέπει, ότι θα πρέπει τελικά να λυθεί αυτό το θέμα. Και δεν, δεν, εγώ τουλάχιστον προσωπικά δεν μπορώ να μεχτώ άλλο το «θα δούμε». Ωραία, ωραία. Ε, ρε παιδιά, ρε Φρανκ, σε παρακαλώ, γράφτο κάπου. Να το έχουμε και αυτό, όταν γίνει συνάντηση, να το, στο, να το κάνουμε ένα post στο chat και να το διαβάσουμε για να λυθούν αυτά τα πράγματα. Γιατί κι εγώ βάσε, Όλοι μα έτσι. Μα μιλάνε στο ίδιο το letter τους, πλεαρχέ. Μιλάνε στο ίδιο το letter τους για μηνύσει, Δηλαδή να καταφύγουν στο, στο χρηματικό σύστημα και να μας κάνουν μηνύσεις, έτσι, μα, μας. Έτσι, και μιλάνε και για κατάργηση coordinator, international coordinator. Ξέχνατε αυτό το μήνυμα που βγάζω τώρα. Αυτά δεν είναι αρκετά. Συγγνώμη, αυτό πότε υπόθηκε, ρε Περιχάα? Έχουν στείλει ένα άλλο κατάπτυστο letter στο παγκόσμιο. Πότε έγινε αυτό? Δεν το στείλαν στο παγκόσμιο, το στείλαν σε όλα τα chapters. Στα chapters, ναι. Όλα, πότε πέρα. έγινε αυτό? Όχι σε όλα, όλα τα... Και το στείλαν και στο πάλι. Έτσι, λοιπόν, το θέμα έχει ως εξή. Ότι από την πλευρά μας, ξέρω πάρα πολύ καλά, ότι γενικά πα παγκοσμίως το κίνημα ακούγεται η φωνή μας έτσι, και την σέβονται τη φωνή μας, το ξέρω πολύ καλά. Αλλά ξέρω και πολύ καλά ότι και το GR έχει και αυτό κάποιες συμπάθειε και συζητάει και αυτό με κάποιους ανθρώπους. Λοιπόν, θα πρέπει, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα και να γνωρίζουμε ποιοι είμαστε και πού πάμε. Αλλιώ, δεν ξέρω, εγώ δεν έχω την ψυχική δύναμη. Τουλάχιστον, έτσι, σε μια τέτοια ρευστή κατάσταση, να κάθομαι, να σχεδιάζω και να, και να σκέφτομαι. Δεν ξέρω ποιο άλλο την έχει. Τώρα, Κωνσταντίν... Ναι, ε, Έχουν γίνει, γίνει απόπειρε πάρα πολλέ φορέ. είναι σαν να μιλάμε σε τύχω έτσι. Ε, και το δηλαδή, αν Κωνσταντινό... κατάλαβα. Κωνσταντίνε, αν κατάλαβα. Α... Συγγνώμη, κύριε. Κοσάνε, ναι, ε, αυτο... σε σχέση με όλα αυτά που λέω, έτσι, δεν εμπεριέχεται ότι εμεί σώνει και καλά, εγώ τουλάχιστον, γιατί για τον εαυτό μου μιλάω τώρα, έτσι Sony και καλά, δεν θέλω να έχω καμία σχέση με το GR. Αυτό το οποίο λέω αυτή τη στιγμή δεν είναι αυτό. Δεν είναι ότι δεν θα πλώσω σε κάποια στιγμή, ε, δεν θα πρέπει να απλώσω κάποια στιγμή το χέρι μα προ το GR, αλλά θα πρέπει όμω να, να ξεκαθαρίσει η κατάσταση. Καταλαβαίνει. Δηλαδή, όλα αυτά που λέω δεν αναιρούν την, την απέτηση, την, μάλλον την προσδοκία για κάποια συνεργασία στο μέλλον. Έτσι. Αλλά όπω έχει κατάσταση τώρα, που είναι πολύ άδικη για την προσπάθεια που κάνουμε. Έτσι, θα πρέπει πρώτα να ξεκαθαριστεί. Φώτη ε, συμφωνώ απολύτω σε αυτό που λες και, και το κατανοώ. Ε, και δεν λέω ότι κάτι δεν κάνουμε εμείς καλά, από τη δική μας πλευρά. Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι ότι πώς γίνεται συγκεκριμένα άτομα ε, να έχουν κάνει μία τέτοια κλίκα που εγώ ακόμη δεν μπορώ να το εξηγήσω. Όσο καιρό Είμαι ενεργός, δεν μπορώ να καταλάβω πώς λειτουργεί η άλλη πλευρά. Και για ποιο λόγο τελικά δεν δέχεται, ούτε καν την επικοινωνία. Αυτό μου κάνει εντύπωση. Και υπό, αυτή, υπό αυτές τις συνθήκες και ποια είναι η σχέση αυτών των ατόμων, των ιδρυτικών μελών, των official, όπως θέλουμε να τους πούμε, και με... σε σχέση και με το διεθνές κίνημα. ένα αυτό είναι ο προβληματισμός μου. Από εκεί και πέρα κατανοώ, Σαφώς. Ε, τη θέση σου και, και συμφωνώ μαζί σου, έτσι. Ναι, το καταλαβαίνω ε, το κατα... αυτό που λες. Αλλά αυτό είναι, ένα, είναι μια καυτή πατάτα το ζήτημα αυτό, το οποίο δεν είναι στα χέρια τα δικά μας, είναι στα, στα χέρια ε, του, του παγκοσμίου. Δηλαδή, το παγκοσμίο θα πρέπει να πάρει θέση και να ξεκαθαρίσει το, το ζήτημα αυτό, γιατί αυτή είναι η δομή του κινήματο. Ε, δεν μπορώ εγώ να σου δώσω απάντηση και να σου πω γιατί, πώς γίνεται αυτοί οι άνθρωποι να σκέφτονται έτσι, να λειτουργούν έτσι και ποιοι ακριβώς είναι οι δεσμοί τους. Εγώ όμω ως απλό μέλος έχω την απέτηση, την απέτηση όπως το λέω, να ξέρω πού ακριβώς συμμετέχω για να ξέρω και την ενεργητικότητά μου, να ξέρω πού θα τη διοχητεύσω και πόσα θα, θα τη διοχητεύσω. Καταλάβω κάτι κι εγώ. Κάτι... Να, να, συγγνώμη που είσαι διακόπτη, Σοκράτη. Να πω δύο πράγματα. Κάποια βασικά πράγματα τα οποία έχουν κάνει και τα οποία είναι τα σημαντικότερα για να, για να κρίνει ο καθένα από μόνο του τι έχουν κάνει και τι δεν έχουν κάνει. Α πούμε οι admins του ProNGR. Λοιπόν, Πρώτον, Σκεφτόδουσαν ε, να δημιουργήσουν μη, μη κερδοσκοπική οργάνωση και δεύτερον, Έχουν κλείσει δύο φορέ ένα site το οποίο ήταν το μοναδικό φόρουμ κοινωνικό δίκτυο, στο οποίο συμμετείχαν την πρώτη φορά, νομίζω, γύρω στα 3.000-2.500 μέλη και τη δεύτερη φορά γύρω στα 1.250, κάτι τέτοιο. Ένας αδύσχρονο αριθμός. Κάνοντας έτσι δύο πράγματα, τα οποία... Μάλλον, αυτά, κάνοντάς τα... Όντα οι ίδιοι τελείω δογματικοί και χωρί να ακούν καμιά άλλη άποψη, έτσι, γιατί αυτά τα δίνουν πολύ σοβαρά ζητήματα για να γίνουν από τη μία στιγμή στην άλλη. Έτσι. Πέρα από την άποψη του καθενό για αυτά τα δύο, δεν μπορούν να γίνουν από τη μία στιγμή στην άλλη. Και αυτό από μόνο του δείχνει ότι υπάρχει πρόβλημα. Έτσι. Και επίση να πω και το άλλο το, βασικό, το πολύ βασικό ζήτημα. Δεν μπορούν να κατηγορούν έναν συντονιστή όπω είναι ο Γκίλμπερτ για το τι είναι, δεν ξέρω και εγώ τι. Έτσι, πολύ απλά αυτά τα βασικά ζητήματα. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Δεν κατηγορούμε κάποιον έτσι αόριστα. Έχουν κάνει κάποια πράγματα και γι' αυτό. Ε... Μα και εγώ τώρα, όσο καιρό ε, συμμετέχω και πληροφορούμε, έχω καταλάβει το εξή. Αν μπορώ να το πω έτσι σχηματικά. Ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα ανοφίcial εντό εισαγωγικών που είναι Zeitgeist. Και υπάρχει την ίδια στιγμή ένα official, πάλι εντό εισαγωγικών, το οποίο ουσιαστικά είναι αντί-zeitgeist. Ακριβώς γιατί οι πρακτικές, που, οι πρακτικές αυτές είναι αντίθετος ως προς τις βασικές ιδέες του, του κίνηματος, όπως το έχω νοήσει εγώ. Να ρωτήσω κάτι. Ναι, πέσω, Γραντί. Ε, από τη, το λίγο που κατάλαβα χωρίς να έχω ιδέα για αυτό που σου Υπάρχει καινούριο φαινόμενο βλάκου σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό Όχι, όχι, όχι, καμία σχέση, δεν είναι θέμα βλάχου Εντάξει, εντάξει, τέλος, παίρνω πίσω την ερώτηση ε, Όχι, όχι, δεν είναι θέμα Εμείς με λίγα λόγια κύριε Σοκράτη, μάλλον Σοκράτη πάλι ε, Έχουμε απομακρύνθει από το επίσημο site εδώ και καιρό ε, συμμετέχουμε εδώ πέρα, συζητάμε συναντιόμαστε στο TeamSpeak oh. και, oh. και έχουν υπάρξει και κάποιες άλλες φορές. Έλα, λέγε. Λέ. Το, το επίσημο ελληνικό site, να, να λες τον κύριο Σουκράτη γιατί μπορεί να μην το καταλαβαίνει κάποιο άμα δεν ακούει. Τέλος το πράγμα. Εντάξει, θα μου τα εξηγήσει η ελευθερία το βράδυ. Παιδιά, τι λέτε προγράμμα. Λοιπόν, ναι, ε, εγώ τώρα εν καταπλήδι ξεκίνησα να πω για, φυσικό, για φυσικά meeting αλλά όπω καταλάβατε, είχα τόσα πολλά στο, στο μυαλό μου και τόσα ω εκκρεμότητε που δεν, δεν το πρότεινα με, το, με τη θέρμη και έτσι, με την ενέργεια που θα ήθελα να το προτείνω. Λοιπόν, πραγματικά αυτή τη στιγμή νιώθω να πω ότι α το προσπεράσουμε το θέμα αυτό των φυσικών συναντήσεων έτσι, και α κοιτάξουμε λιγάκι αυτέ τι εκκρεμότητε τι οποίε υπάρχουν για να δούμε τελικά τι, τι ακριβώ συμβαίνει και τι ακριβώ είμαστε. Και ακριβώ. Mm. Για να συνεχίσω από εκεί που σταμάτησε ο Πώτης, ίσως δεν το είπα τόσο ξεκάθαρα, αλλά επομένως, ακριβώς για να λυθούν αυτές οι εκκρεμότητες, πιστεύω ότι πρέπει το διεθνές κίνημα να ενημερωθεί ότι υπάρχει μια ομάδα εδώ που ουσιαστικά λειτουργεί ενάντια στο ίδιο το κίνημα και ας παρουσιάζεται αλλιώ. Οπότε και εγώ συμφωνώ ότι ναι, αυτή είναι η πρώτη να λυθεί αυτή η εκκρεμότητα, γιατί μας πάει πίσω όλους, δημιουργεί προβλήματα και μετά να συζητηθεί ό,τι άλλο και να μπουν σε εφαρμογή δραστηριότητες κτλ. Ναι, έτσι είναι, συμφωνώ απόλυτα. Απλώς το θέμα του... Team και το συναντήσω με τον Gilbert. Εντάξει, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι εδώ πέρα, όπω ο Απόλο, όπω ο Κλέαργο, όπω ο Κώστας, που είναι πιο, πιο συχνά στο, σε επαφή μαζί του. Ε, πρέπει να το ομολογήσω αυτή τη στιγμή ότι μου κάνει εντύπωση ότι αυτό που παρέθεσα παρακάτω δεν είναι υπόψη του Gilbert. Αυτ, αυτό το κατάπτυστο σημείωμα τη Αντωνία δεν είναι έτσι. Αλλά τέλο πάντων, θα έπρεπε να το γνωρίζει ο Gilbert και αυτό okay, σύμβομαι, okay, okay. Στο International Chapter του το ανέφερα, εγώ δεν το παρέδεισα γραπτός, αλλά του το ανέφερα αυτό. Καλώς παρακολουθήθηκε. Απλώς λέω ότι θα πρέπει με... με λίγο μεγαλύτερη απέτηση και ενεργητικότητα, έτσι, να, να δούμε σε σχέση με όλα αυτά που συζητάμε, τι τελικά θα γίνει. Εντάξει, αυτό συμφωνώ, συμφωνώ δηλαδή, δεδομένου ότι έπρεπε να έχει βγει απόφαση στο προηγούμενο meeting, έτσι όπως είχε πει ο ίδιος, ε, εντάξει, δεν, δεν μπορώ να σκεφτώ ότι μετά το επόμενο meeting δεν θα, ακόμα θα υπάρξει μια εκκρεμότητα, έτσι, δηλαδή, εντάξει, με θεωρώ. Οκ, okay. νομίζω ότι συμφωνούμε, δηλαδή, ότι η, η εκκρεμότητα αυτή θα πρέπει να γυθεί. Να ναι, υπάρχει, υπάρχει ο κίνδυνος, νομίζω να βγουν, άμα κάνουν κάποια φυσική συνάντηση, κάποια παρουσίαση. να βγουν πάλι και να κάνουν, θα τα ή και γενικά, όπως κάνουν στο facebook. Ακριβώς, ακριβώς, αυτό είναι που θέλω να πω και δεν έχει καμία σχέση με το τι ο καθένα νιώθει για τον αυτό του ότι είναι, έτσι, την ανιδιοτέλειά του γιατί ξανά αναφέρομαι σε αυτό που είπε ο Γιώργος γιατί έχει απόλυτο δίκιο έτσι, αλλά είναι άδικο Είναι άδικο να έχει ανθρώπους απέναντι σου έτσι, και να σου φέρ, και να, σηκωφαντούνε, να, σηκωφαντούνε, να λένε ψέματα για σένα να κάνεις μια προσπάθεια και να λένε ψέματα και να μην έχει κάλυψη από το ίδιο το κίνημα στο οποίο συμμετέχεις. Ε, συμφωνώ σε αυτό. Δηλαδή, ας, και α ας υποθέσουμε ότι τελικά θα είμαστε unofficial, νομίζω είναι αυτονόητο ότι το παγκόσμιο τουλάχιστον τέτοιε προσπάθειε που δεν κάνουμε κάτι για να κατηγορήσουμε τον ε, Τζακριό, το, ε, θα κάνουμε μια παρουσίαση για το Ζαϊγκάι, στη, θα κάνουμε κάποιε μεταφράσει. Ε, θα πρέπει να υπάρχει κάποιο είδου δηλαδή, προστασία πάνω σε αυτό. Ακριβώ. Και θέλω να το καταλάβω ότι δεν μου καίγεται καρφία εμένα τουλάχιστον προσωπικά. Εάν θ'αναστοφίσει αλλά ανωφίσει, λέει τι, εντάξει, αλλά τουλάχιστον να ξέρουμε τι είμαστε. Τουλάχιστον να γνωρίζουμε τι είμαστε. Ωραία. Ε, δύο πράγματα, Φρανκ, σε παρακαλώ πάρα πολύ γράφτο αυτό για το meeting που θα είναι και ο Πίτερ, να το πούμε. Και δεύτερον, για το link θα, ρωτή... θα μιλήσει ο με... με το Dark Dancer στις... σε δύο μέρες. Συγγνώμη, για ποιο μου λε να... ακριβώ να γράψω, για αυτό που παρέθεσα. Ναι, ρε, σι, να, να, να τα πούμε στον στο Πίτερ. Τι, να μην κολλώνουμε. Ρε, εννοείται. Ποιος να κολλώσει. Ε δεν εγώ, είναι το θέμα εγώ, εκεί. Κοίδε, Απλώς μου είπες... Όχι, εγώ δεν κολλώνα καθόλου. Απλώ μου είπε δύο πράγματα. Μου είπες δύο πράγματα. <συσκά> ε, είπες ναι, δύο πράγματα. Link. Ε, link. Ποιο link. Για το link το... Το last. Το... Το... Το... Θα πηγαίνει στο TGM. Α, ναι, ναι, ναι. Εγώ προσωπικά, δεδομένως πλέον έχει γίνει η merging. Μιλού δεν έχει νόημα ε, να γίνεται redirect, μπορεί να φαίνεται κατευθείαν το link ε, του TGM.gr στη θέση του ΕΛΑΣ. Τι προτείνεις δηλαδή να πω στον Απόλλο. Να, να αλλαχθεί το link που είναι στο .com το site και αντί να λέει Ελλάδα να λέει www.tgm.gr Οκ. Okay. <συξελίσεις> λοιπόν και ξανά, ε, όχι ε, πέσει Βάννα και δεν έχεις συγγνώμη. Όχι, όχι. Απλά πάνω σε αυτό τώρα. Θα, θέλω να πω ε, απλά: από όλο, μην πάει και το κάνει ανεξάρτητα. Γιατί εγώ θυμάμαι, ε, το είχε πει ξεκάθαρα ο Τζίλμπερτ στο προηγούμενο meeting, ότι δεν ήθελε link για unofficial chapter. Ε, είχε εξηγήσει μάλιστα λίγο συνοπτικά γιατί δεν ήθελε. Μην γίνει ανεξάρτητα, αυτό μόνο. Τι είχε πει, ε, Νομίζω όχι, αν... ότι. Δεν αν, καλά. Καλά. Ε, είχε πει ότι. Ναι, αν official chapters δούμε να Μόνο δεν το official, δεν έχουμε... είναι κανένα... Παντού. Αλλά εφόσον δεν μπορούμε να κρίνουμε αν αυτά τα official chapters δεν ακολουθούν τις γραμμές που έχουμε εμείς οι ίδιοι θέση. τότε γιατί να τους ποστάρουμε στο δικό μας global website ενώ δεν έχουμε καμία σχέση με αυτούς. Και, και ας ονομάζονται hey. Zarkast. Yeah. Νομίζω εδώ έχει κάνει ένα ο Gilbert να χρησιμοποιήσει λάθος έκφραση. Γιατί unofficial links υπάρχουν στο παγκόσμιο site, έτσι, το zeitgeist.lust είναι unofficial chapter. Ναι, ίσω να έχει κάνει λάθος, ίσω να μην το έχει προσέξει καν ότι υπάρχει εκεί πέρα. Ναι, απλά εγώ είπα, τι θυμόμουν από το προηγούμενο meeting. Ναι, ναι, σωστά, σωστά θυμάσαι, είμα. Λοιπόν, ε, οπότε το αφήνουμε αυτό, νομίζω έτσι. Ναι, ναι. Ε, και, εντάξει, είναι και το θέμα ότι σήμερα συζητήσαμε και για, για θέμα national coordinator. <χει> και είναι και γλυκάκι κωμικό δηλαδή να συζητάμε για National Coordinator από τη που υπάρχουν όλα αυτά, όλο αυτό το υπόβαθρο ως πρόβλημα. Ε, θέλω να πω ότι κατά έναν περίοδο τρόπο όλα τα θέματα συνδέονται με αυτό. Όλα τα θέματα, ό,τι και να συζητήσεις συνδέεται με αυτό. Ναι, ναι, ναι. Ορίστε. Voice activation. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, λίγο παραπάνω εδώ ακούει. Συμπέτυ! Γύρισε το κεφάλι! Αλήθεια το γύρισε! Λοιπόν, σημαίνει, είναι δυνατόν να Κλέα από την πλευρά σου να κανονιστεί ένα meeting με τον Γκίλμπερτ το ε, στο οποίο θα ήθελα, αν γίνεται, να είμαι και παρών; Όχι, δεν με... Δε, δε μου... με σνομπάρει ο Γκίλμπερτ. Μάλιστα. <laughs> Τίποτα, παιδιά. Για, για αυτό το θέμα, ε, ο Γκίλμπερτ, επειδή είπαμε θα γίνει meeting με αυτό, Παιδιά, αν γίνεται να μην ξαναζητήσουμε να μιλήσουμε σε άλλον για, για αυτό το θέμα εκ, πριν από το meeting το, με τον BJ, εντάξει. Πότε θα γίνει το meeting, αυτό το ε, ρήμα, το meeting με το BJ? Ελάτε, ελάτε δεν, δεν ξέρω. Κανείς, κανείς δεν ξέρει ακόμα. Βασικά, μάλλον, oh. όλοι το, το BJ γιατί είναι, είναι απασχολημένο. Ωραία. Και εμείς εδώ πέρα φαντασιωνόμαστε συναντήσεις, δράσεις, ακτιβισμού. Μάλιστα. Ρε Φρανκ, ρε γιατί το βλέπει έτσι, Γιατί περιμένει από κάποιον να ζω στη βούλα, Δεν το καταλαβαίνω. Ρε, παιδιά, χαλαράτα, εντάξει. Έλα, έλα, λέει, έχει καταλάβει το λέω. λέω. Όχι, δεν έχω καταλάβει γιατί εσύ προ, προ, προ, προβάλλει πράγματα που ήδη έχει βιώσει και τα, το καταλαβαίνω σε, σε, σε, για αυτό το θέμα. Έλα, ρε, εσύ, Φρανκ. Έτσι μάτσι, δεν προχωράμε. Έτσι, τρο, τρώμε τρόμο τον εαυτό μα, εντάξει. Όχι δεν, να Όχι, δεν πρόκειται να προχωρήσουμε έτσι με τίποτα. Είναι γεγονός ότι αν δεν υπάρχει κάλυψη από το παγκόσμιο, εντάξει, δεν πρόκειται να προχωρήσουμε, απλά. Όντω Οντ, ε, υπάρχει θέμα εδώ. δηλαδή φανταστείτε να κάνουμε εμείς ακτιβιστικές δράσεις μόνοι μας και συνεχώς να δεχόμαστε επίθεση πως θα το βλέπουν οι άλλοι τρίτοι απ' έξω και εντάξει, θα μπορούν να βλέπουν την είναι αυτή, δηλαδή, είναι και, στεγούρα, δεν πάω εκεί πέρα, και φοβάμαι. <στονίτρια> Κώστα, Είμα ρε κλαί αυτό, αυτό που λέει παιδιά, ο Κώστας. Δεν λέω, δεν λέω να το αγνοήσουμε τελείως, αλλά λέω να, να, να περιμένω αυτό το αγαπημένο meeting να γίνει όποτε γίνεται. Μέχρι τότε καταγράφουμε ό,τι βάλε, βάλετε προς, προς εμάς και, και αυτό. Τι να κάνουμε άλλο ρε παιδιά. Ρε, παιδιά. Okay. Δεν, μπορούμε, okay. δεν μπορούμε να το προκαλέσουμε εμείς το meeting. Δηλαδή καταρχήν θα γίνει στο ελληνικό τσάπτερ. Εφόσον θα γίνει στο ελληνικό chapter, είναι δύο άτομα και εμείς είμαστε 23 άτομα και μιλάμε για τον Τζόζεφ και μιλάμε για τον Γκίλπερτ. Οπότε, θα πρέπει εμείς να ορίσουμε την ημερομηνία του meeting και όχι να περιμένουμε να την ορίσουν τα παιδιά. Οκ. Δεν πάει έτσι ρε, Betty. Γιατί ο άλλος σου λέει, εντάξει, θα σας δώσω λύση, αλλά σας παρακαλώ, περιμένετε, γιατί έχω ταινία, εντάξει. Δεν είναι ότι κάθεται παίζει κάπου τάβλη, ξέρω, εγώ, και δεν έρχεται έτσι, <laughs> ότι άστοστα <laughs> να, να, να τρώγονται τους Έλληνε. Εντάξει, ρε εσύ, okay. Γιατί εγώ παίζω τάβλη, νομίζει. Πάλι το κάνεις αυτό. Ρε παιδιά, μην το κάνετε αυτό. Δεν, δεν το λέω ότι, ότι ο, ο, άμα ο ένα, το κάνει και ο άλλο. Μην, μην τα κάνετε αυτά. Πλάκα είναι κάνεις, κάνω. Αλλά, είναι deprecated. Τι λέγαμε, πλάκα σου πάει. <laughs> <laughs> είναι deprecated. Κοίτα, καταρχήν. Ναι. <laughs> Πρέπει να μάθουν τάβλοι. Αυτό... Αναλαμβάνω τα μαθήματα. Αναλαμβάνω Και μέχρι τότε γινόμαστε εκεί να... και ισχυρότεροι. Για να σα πω και κάτι. Στο κάτω-κάτω, τι. Άμα πει ο, ο, ο Πίτερ, ότι εντάξει τα πράγματα μένουν όσο έχουν, τι, θα σταματήσουμε εμεί. Γιατί. Όχι, αλλά τουλάχιστον θα ξέρουμε. Ναι, ναι, ναι. ναι. Και νομίζω, αλλά... ακριβώ. Και νομίζω, κλείνοντα, ότι αν πούνε ότι τα πράγματα μένουν όσο έχει, εγώ θα είμαι μια χαρά. Δεν θα έχω κανένα πρόβλημα. Αλλά αν πει όμω ότι τα πράγματα μένουν ω έχει, σημαίνει ότι εμεί είμαστε κομμάτι του Zeitgeist Ελλάδος. Ελλάδο. Και σημαίνει ότι αν ξαναβγάλει τέτοια ανακοίνωση η Αντωνία, θα την πάρει και θα τη σηκώσει. Ενώ τώρα ποιο τη έβαλε χέρι. Για πε μου. Μάλλον κανένα δεν τη έχει βάλει χέρι γιατί κανένα δεν έχει κάτσει να ασχοληθεί με αυτό το θέμα γιατί έχει και άλλα θέματα. Καταλαβέ. Κάνουμε υπομονή και ταυτόχρονα καταγράφουμε ό,τι γίνεται. Παιδιά, γίνεται αυτό να γράφετε σε ένα WordPad γαμημένο ημερομηνία. Πότε έγινε αυτό, ή ένα screenshot ή οτιδήποτε. Ναι, εγώ το έλεγα. Πού ήσουνα, Πού έμεινε. Φωτεινά, μα είσαι και ένα screenshot, ακόμα καλύτερα. Εντάξει, να βοηθήσει, αυτό. Να καταγράφουμε τι. Για παράδειγμα, τι έγινε αυτό στο, στο, στο Facebook, έγραψε η Αντωνία. Screenshot. Ποιοι είναι αυτοί, ποιοι είμαστε εμεί, τι γίνεται, πότε και γιατί, καταλάβατε. Τι είναι, είναι, είναι το, το screenshot. Είναι μια τώρα. Αυτό το έχει κάνει. Σκάνει, ναι. γε... Είναι η ορολογία. Ε, πώς λες η Η φωτογραφία του Μια φωτογραφία της οθόνης. Μπορείτε να μου πείτε πώς γίνεται αυτό; Print screen. Α. Λοιπόν, να βάλω ένα άλλο θέμα, αφού το τελειώσαμε αυτό. Υποθέτετε το τελειώσαμε; Λοιπόν, στην προηγούμενη συνάντηση που, που κάναμε συμμετείχανε αρκετά ατομα την προηγούμενη πέμπτη, όπου τα περισσότερα ήταν από, από το facebook group, τα καινούργια ενώ τα περισσότερα. Ε, δεν ήταν και οι πιο κατάλληλες συνθήκες για να παρευρίσκονται νέα μέλη στις συζητήσεις που κάναμε για τα οργανωτικό μας. Ε, νομίζω ότι σε πολλούς ξένησε η όλη αυτή η συζήτηση. Και αυτό που θέλω να προτείνω είναι ότι θα ήταν καλό ο Timmy να διοργανώνεται κάθε τόσο ένα σαν ενημερωτικό για οποιονδήποτε μέλος ή όχι θέλει να μάθει για το Zeitgeist τα βασικά του. Φωτή, ε, αυτό κάναμε στο νούμερο 1 και είπαμε να στείλουμε ένα link με ένα doodle στο Facebook, στα Facebook groups, μάλλον, καθώ και στο, να βάλουμε πιθανώ στην κεντρική σελίδα του TGM θα μπορεί να μπαίνουν μόνο νέα μέλη και να δηλώσουν πού τίποτε θέλουν να γίνει αυτό. Ναι, αλλά δεν είναι απαντή ε, να είναι μέλη, μπορεί να είναι απλά άνθρωποι που τιποτε θέλει να μάθουν για τους iDest. Όχι, ναι, δεν μιλάω για μέλη, μιλάω για να σταλεί, ας πούμε, στο facebook, όσοι το έχουν κάνει like και δεν ξέρω και εγώ τι, ε, και στο TGM θα είναι στην κεντρική σελίδα που θα μπορεί και κάποιο που μπαίνει μόνο σε σελίδα να το βλέπει και να πατάει στο link και να βάζει μετά το όνομά του. Ωραία, εντάξει, εγώ επιχείρησα, το ξεκίνησα στο, στο Ελλάς, δεν είδα ιδιαίτερη κινητικότητα, Τέλο πάντων θα το αναλάβω και εγώ με τον Τάσο αυτό το πράγμα στο Ελλάς που έχει πάρα πολλά μέλη και να το δούμε, να το δούμε πώς μπορεί να γίνει. Να γίνεται δηλαδή μια φορά το μήνα μια τέτοια συνάντηση για ανθρώπου που θέλουν να μάθουν τα βασικά. Παιδιά, πέρα από αυτό υπάρχουν άνθρωποι που ναι, θέλουν να μπουν στο Ζάις χωρίς να ξέρουν σαν και εμένα τον έρωμα τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Τι γίνεται με αυτούς, μήπως θα, έπρεπε, μήπως θα έπρεπε να τις προβληματίσει και αυτό το κομμάτι. Ναι. Εδώ είναι, εδώ είναι οι φυσικέ φυσικές οι οποίε είπαμε ότι υπάρχει το εμπόδιο προς το παρόν με αυτό το όλο πρόβλημα που υπάρχει στο chapter, οπότε καλό είναι να ξεκαθαρίσει αυτό πρώτα. Ε, για να μην έχουμε περαιτέρω προβλήματα και μετά να είμαστε ελεύθεροι για να προχωρήσουμε σε τέτοιες ε, δράσει. Γι' αυτό εγώ επιμένω, επιμένω να βρουν κάποιοι χώροι να έρθουν κοντά και άλλα άτομα που δεν έχουν πρόσβαση σε ίντερνετ, σε υπολογιστή. Εγώ συγκεκριμένα πατάω τρία κουμπιά για να μπω εδώ. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω να πατήσω τίποτε άλλο. Πάλι καλά που μου κάθει ο στον να φύγει. Ναι, ναι έχουμε κάνει ήδη Σοκράτη. Στο κάτι έχω κάνει ήδη μια συνάντηση, κάναμε στην Αθήνα την προηγούμενη πέμπτη, πότε ήταν, την Κυριακή, κάναμε μια συνάντηση και στο μέλλον θα προγραμματιστούν και άλλες. Απλώ αυτό που συζητάγαμε που δεν ήσουν παρών είναι ότι υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία μας τροχοπεδούν και μας, ε, μας γυρίζουν. Σας ταλανίζουν. Πίσω, μας ταλανίζουν, έτσι, τα οποία εντάξει, δεν, τα, δεν τα γνωρίζεις, είναι χρονίζ, τα προβλήματα. Δεν τα αλλά ναι, ναι, ναι, ναι. πού είναι... κατάλαβα. Από ό,τι κατάλαβα, κάπου στη μέση μπαίνουν και προσωπικέ διαφορέ που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν. Ε, κάπου στη μέση μπαίνουν και καπελώματα. Ναι, ναι, ναι. Θα λυθούν. Θα πρέπει να λυθούν όλα αυτά. Αυτό ήταν και όλο μου το, το θέμα. θα πρέπει να λυθούν αυτά τα θέματα. Για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε μπροστά. Και γιατί να ζητάμε πάντα την έξωθεν, την έξωθεν τη βοήθεια απέξωθεν, δηλαδή του Πίτερ, από ό,τι άκουσα, του Γκίλμπερ, που δεν ξέρω ποιο είναι ο κυρίως. Mm. Διότι, υπάρχει, διότι υπάρχει μια συγκεκριμένη οργανωτική δομή και τι να κάνουμε, τα πράγματα είναι έτσι. Συμμετέχουμε σε ένα, σε ένα κίνημα το οποίο είναι παγκόσμιο και το οποίο έχει μια συγκεκριμένη δομή. Οπότε, μα όταν, τα του οίκου μπορούμε, μπορούμε να τα λύσουμε. Μα λέω, λέω, λέω. ακριβώ αυτό λέω. Ότι τα του οίκου μα είναι απόλυτα συνδεδεμένα με το κίνημα παγκόσμια. Ε, Δυστυχώ ή ευτυχώ έτσι είναι τα πράγματα. Είναι η δομή του κίνηματο τέτοια. Δηλαδή, για παράδειγμα, ε, όταν εσύ κάνει μια δράση και κάποιος άλλος λέει ότι εσύ δεν έχεις καμία σχέση με το κίνημα, όταν δεν καλύπτεσαι παγκόσμια από το κίνημα σε σχέση με τη δράση αυτή που έχεις κάνει, τότε είσαι να μην έχεις κάνει απολύτως τίποτα, αλλά μάλλον ζημιά στον εαυτό σου. Ε, να πω κάτι, δεν είναι προσωπικό το ζήτημα, ίσα ίσα. Το ζήτημα είναι καθαρά αμυγός κινηματικό. Ε, αν ήταν προσωπικό, τότε κακώς βρισκόμαστε εδώ, καμία σχέση. Σοκράτη, το λέω αυτό, γιατί παιδιά. είναι πολύ σημαντικό. αποτελέσμα. δεν είναι σε καμία περίπτωση προσωπικό. Έχει να κάνει με, καθαρά με τις ιδέες του κινήματος και, το, το τι, με, και με το πώς ε, ουσιαστικά στην πράξη εφαρμόζονται αυτές οι ιδέες. Λοιπόν, από ό,τι μου έλεγε ο Νίκος στις αρχές, όταν προσπαθούσε να με πείσει να γίνω κι εγώ ένεργο μέλος, ε, κάπου μου πέρασε ότι στο κίνημα δεν υπάρχει το εγώ, υπάρχει το εμείς. Και εγώ αυτή τη στιγμή βλέπω, χωρίς να ξέρω πρόσωπα και πράγματα, από δύο πλευές κάπου να υψέρχεται το εγώ, ρε παιδιά. Ε, κοιτάξτε να δείτε, Δυστυχώ έχουμε κάνει πάρα πολλές προσπάθειες ε, για το εμείς, αλλά έχουμε συναντήσει κλειστέ πόρτες. Από εκεί και πέρα νομίζω κάποια στιγμή εντάξει, δεν μπορούμε, κουράζόμαστε και δεν βλέπουμε ε, διάθεση τέλο πάντων από την άλλη πλευρά, οπότε προχώραμε μόνοι μας, δεν έχουμε και... Άλλοι επιλογή να κάνουμε. Αν το... είναι εγκλωβισμένοι στο δικό του, εγώ δυστυχώ δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Δηλαδή κάτι εγώ δεν έχω κατάλαβει. Κάτι ξέρω, φοβάμαι ότι έχω μείνει. Εκτό. Η δεύτερη φορά που μπαίνεις είναι, κύριε Τσουκαρδί. Όχι, δεν είναι η ε, δεύτερη. Ε... Εχω... Ναι, δεν είναι ναι, δεύτερη. Θέλω... Έχω τρίτη, α πούμε. Θέλ... Ναι, θέλω να πω ότι αυτά είναι θέματα τα οποία μα ταλανίζουν χρόνο και βάλε. Λοιπόν, είναι... με το ε... ιστορικό, εγώ έχω φάει. Με τον Νίκο, έχω φάει ατέλειοντας ώρες. Μάλιστα. Ε, Συγγνώμη να πω κάτι. Βασικά, ο, ο Σωκράτης δεν πρέπει να ήταν εκείνη την ώρα που το λέγαμε. Πέρα από το... Είχα πρόβλημα το... ήχου. πρόβλημα ήχο. Α, α έχει πρόβλημα ήχου. λέγες στο ήχο, ήχο, τώρα, ήχο. έλα, σ' ακούσαμε. <laughs> ε, το Πάμε τόσο... Πάμε δεν έχει σημασία, λοιπόν, από ένα πράγμα. Έχουν στείλει ένα... Στα, στα μέλη του Facebook, στο γκρουπ που είναι, έχουν στείλει μετά, αφού δημιουργήθηκε, γιατί είχαν αυτή, να το θέσω έτσι απλά, υπήρξε ένα site, το οποίο έφερε το τίτλο του επισήμου Τμήματο Ελλάδος, το οποίο έπεσε. Και έπεσε με δική τους, με, χωρίς να συζητηθεί από κανέναν, δηλαδή χωρίς να υπάρχει κάποιος λόγος, έπεσε. Απλά έπεσε. Λοιπόν... Ε, γιατί ουσιαστικό λόγος δεν υπάρχει, εκτός και αν έχει συζητηθεί πρώτα να γίνει κάτι τέτοιο. Έτσι αυτόματα να πέσει κάτι δεν μπορεί να πέσει, δεν είναι σωστό. Λοιπόν, ιδεολογικά, ωραία, πάει αυτό. Ναι. ναι. Και δημιουργούν αυτή η ομάδα εδώ μερικά άτομα, το tgm.gr και κάνουν ένα καινούριο group στο facebook. Ε, και το λεγόμενο εισαγωγικά official chapter, στο βουτάει το κουλουράκι, sorry. Να... Τα ελληνικά παιστώ. Τα εγκαλώ. Τα ελληνικά, Τα ελληνικά Λοιπόν, ε, τι είπα τώρα. Επίσημο τμήμα. Ε, επίσημο, τμήμα. Επίσημο... Επίσημο... επίσημο τμήμα, official chapter. Ναι. Επειδή έγινε το, το καινούργιο group στο facebook, ωραία, έγραψε ναι. ένα, έστειλε ένα μήνυμα μέσω του facebook, ότι εμείς δεν έχουμε, σαν όσο επίσημο τμήμα, καμία σχέση με αυτούς και επανειλημμένως έχουν φέρει προβλήματα στο επίσημο τμήμα και ουσιαστικά καταργεί οποιαδήποτε προσπάθεια κάνουμε να, να. ουσιαστικά να διαδώσουμε το κείμενο και να το εξελίξουμε. Δηλαδή δεν προσπαθούμε να επιβληθούμε σε κάποιον, αλλά το να. Ε, στην τελική, να το πω και έτσι, ο καθένας έχει και την ελευθερία της άποψης του. Δεν μπορείς να τον περιορίζεις εάν εσύ ε, έχεις την αντίθετη άποψη, έτσι. Ναι. Και ρωτάω εγώ ως αφελής. Κοινά σημεία μεταξύ των δύο κομματιών υπάρχουν. Μπορείτε okay. να τα Έχουμε κάνει προσπάθειες, δηλαδή τουλάχιστον η μεριά που βλέπω εγώ, γιατί εγώ προσωπικά δεν θέλησα ποτέ να πάρω κάποια μεριά. Ε, Απλώς θεωρώ ότι κάποια βασικά πράγματα, τα οποία κάποια μέλη ήθελα να κάνουν κτλ. Δεν τα δεχόταν. Δηλαδή, να το πω έτσι απλά, υπήρξε μια κλίκα μερικών ατόμων, πέντε ατόμων, τα οποία δεν άλλαζαν. Δηλαδή, τους έλεγες αυτό δεν λειτουργεί και δεν λειτουργούσε στην πράγηση. Και ήταν τελείως αμετακίνητη. Δεν το λέω αυτό για να πω ότι εγώ... Εγώ, οποιοδήποτε άλλο μέλος είναι, είναι τέλειος, αλλά δεν δοκίμαζαν καν να δουν και την διαφορετική άποψη, ενώ ε, τα υπόλοιπα μέλη την είχαν δοκιμάσει τη δική τους πλευρά, να το πω έτσι. Μάλιστα. Δηλαδή, αυτά που χωρίζουν είναι περισσότερα από αυτά που ενώνουν. Σίγουρα. Κύριε Σοκράτη, συγγνώμη λίγο, θα σε όλους, γιατί δουλεύω το πρωί. έτσι να είστε καλά, θα τα, τα ξαναβούμε. Ελπίζω να... Και... Έτσι, σίγουρα, σίγουρα, Ελπίζω να, με τις εκκρεμότητες όλες αυτές, να μπούμε σε, σε κάποια σειρά και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Καλό βράδυ. <στονίτλιο> αύριο φώτη, μύτη. αύριο λοιπόν, το ξεχνάς. <στονίτλιο> να σε καλαφωνή τη συνείδησή μου. Καλή. <στονίτλιο> <στονίτλιο> Και που λες ελευθερία, για το θέμα που τρώμε και χρόνο νομίζω, αλλά τέλος πάντων, ε, νομίζω σε ένα τέτοιο είδου κίνημα, θα πρέπει να βάζουμε καταμέρως εγωισμούς, θα πρέπει να βάζουμε μέρο προσωπικά. για να κάνουμε κάτι. Εγώ, σαν πιο μεγάλος, σε δέκα χρόνια μπορεί να μην υπάρχω, για να φτάσουμε στο ιδεατό. Μπορεί να περάσουν εκατό χρόνια, να μην υπάρχετε ούτε κι εσείς. Αλλά θα πρέπει να προσπαθήσουμε εσείς περισσότερο, εγώ στο μέτρο που μπορώ, να, να προσεγγίσουμε κάποτε, να, να βρούμε κοινά σημεία επαφής. Κύριε Σοκράτη, ε, όταν κάποιος όντως έχει κάποιο πρόβλημα στο να κατανοήσει τι είναι το κίνημα και γιατί κάποιοι άνθρωποι προσπαθούν να προσεγγίσουν κάποια πράγματα και ε, έχει κάποιο πρόβλημα να, να το καταλάβει αυτό, πάει καλά. Άμα, άμα το πρόβλημα δηλαδή είναι πρόβλημα κατανόησης, πρόβλημα παρεξηγήσεων, συμφωνώ, έτσι α, α, ακριβώς θα, θα πρέπει να, να, να το κάνουμε. Στην προκειμένη περίπτωση υπάρχουν σκοπιμότητες οι οποίες είναι ιδιωτελεί αυτών των πέντε ανθρώπων, γιατί ε, υπάρχουν κάποια, κάποιες ενδείξεις οι οποίες δείχνουν ότι ε, αυτή η ομάδα έχει κάποιες ε, βλέψεις οι οποίες μπορεί να είναι και οικονομικές Ενδεχομένω να είναι και οικονομικέ και είναι και κάποια άλλα πράγματα στη μέση. Το θέμα είναι τι μπορούμε να κάνουμε εμείς. Υπάρχει υπάρχει ανοσοποιητικό σύστημα να κάνει μια. Ε, να Αντίσταση. κάνει να, ε, πώς, πώς να το πω, μια επαλήθευση, αν όντω είναι έτσι, και να, να τους κάνει άκρη αυτού του ανθρώπου και να, να, να επιτρέψει σε ανθρώπου άλλου οι οποίοι θέλουν να εργαστούν και αφιλοκερδό. Για το, για το κίνημα ε, στις θέσεις που αρμόζει, δηλαδή στο, στη λειτουργικότητα που τους ε, αρμόζει. Α, αυτό είναι το θέμα. Ε, έχουμε να κάνουμε με ένα γκρουπ πέντε ανθρώπων οι οποίοι έχουν βλέψεις. Επειδή δεν ε, μ' αρέσει να ακούω πάντα τις δύο πλευρές, τη δεύτερη, τη δεύτερη πλευρά δεν την έχω ακούσει, αλλά εξακολουθώ να επιμένω ένα τέτοιο κίνημα μη που θέλει να μαζικοποιηθεί. Όταν είσαστε τώρα 25 άτομα και φεύγουν οι 5 και μένουν οι άλλοι 20, τη στιγμή που ο σκοπό είναι κοινό, ψάξτε ε, λεγάμα να βρείτε τα, τα κοινά. Κύριε Σοκράτη, α, αυτό προσπαθώ να σα πω. Δεν υπάρχουν κοινά ανάμεσα στι δύο ομάδε παρόλο που αυτοί έχουν το όνομα του, του, του κινήματο. Δηλαδή, εσείς είστε οι ας πούμε, για αυτού, ναι. Για το υπόλοιπο κίνημα, όχι όμω. Για τους εαυτούς μας, ναι, βασικά εμείς γνωρίζουμε ποιοι είμαστε, πολύ απλά. Ή τουλάχιστον προσπαθούμε να το, μαθ, να το μαθαίνουμε. Ρε παιδιά, σε, σε τελική, προσπαθα, προσπαθάτε εσείς περισσότερο και εγώ, πολύ πολύ πολύ λιγότερο, να φτιάξουμε έναν καλύτερο κόσμο για τα παιδιά μα. Προσπαθούμε, προσπαθούμε. Με ό,τι υλικά ε, έχουμε γύρω μας, ό,τι υλικά μας, μας δίνει το περιβάλλον, και βασικά προσωπικά αναγνωρίζω ότι ε, και εμείς και αυτοί, να το πούμε αυτοί, που δεν είναι κάτι διαφορετικό από εμά, είναι απλά κάποιοι άλλοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν άλλε ε, αξίες και έχουν πάρει κάποια άλλη διδασκαλία από το περιβάλλον τους στο θέμα είναι ότι... Κλέρχε είπες προηγούμενα... Κλέρχο δεν είπαμε? Ναι, ναι. Λοιπόν, είπες ότι πιθανόν να κινούνται από ιδιωτελεί σκοπούς. Εμένα όταν μου πρωτομίλησε ο Νίκος για το κίνημα... Ε, μου είπε ότι και το έκανα πλάκα στην αρχή, του έλεγα άντε, εσεί οι αφιλοχρήματοι. Ε, εσεί οι αχρήματοι, μάλλον. Δηλαδή, ε, από... Κανονικά δεν θα έπρεπε να υπάρχει ιδιοτέλια. Δεν θα έπρεπε να υπάρχουν οικονομικά κίνητρα. Και εσύ μου τώρα, πιθανό να υπάρχουν οικονομικά κίνητρα από πίσω. Για αυτού, για όχι για μας Ναι, τι να κερδίσουν οι οικονομικά, ρε παιδιά, σε ένα αχρήματο κίνημα, δεν κατάλαβα. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Το κίνημα αυτή τη στιγμή. Ε, πρεσβεύει τι αξίε του The Venus Project, έτσι, ε, λέει ναι. για μια αχρηματική μια κοινωνία. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η αχρηματική κοινωνία θα ξεπηδίξει από το πουθενά, έτσι. Ζούμε σε μια σίγουρα, σίγουρα. έχει, έχει λοιπόν, ε, Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι, ρε, ρε παιδί μου, προσπαθούν οι άνθρωποι να, να, να κάνουν... Μη κερδοσκοπικό οργανισμό με σκοπό να δημιουργήσουν θέσει εργασία για του σε Κατάλαβα, Κατάλαβα, κατάλαβα, κατάλαβα, κατάλαβα, κατάλαβα. Εντάξει. Προ προγράμματα και από Ευρωπαϊκή Ένωση και από ιστορίες. Ακριβώ, τον Αύγουστο είχε ένα πρόγραμμα τέτοιο, να αυτό προσπαθούν να, να εκμεταλλευτούν. Παίρνω πίσω, πίσω τη μορφή που σου έκανα. Ποια μορφή, αν το σκεφτεί λίγο, θα θέλω ότι σου έκανα μια έμεση μορφή. Ναι, ναι, εντάξει, κανένα προβλήμα. <laughs> να είστε καλά. Αλλά εξακολουθώ να επιμένω τα προβλήματα λύνονται μέσα από διάλογο και μέσα από καλή προαίρεση των δύο πλευρών. Δυστυχώ αυτό λείπει. Το δεύτερο και το πρώτο βασικά, γιατί από το δεύτερο θα υπάρξει το πρώτο. Στην προκειμένη περίπτωση δεν δέχονται διάλογο. Τίποτα. Τι κάνει τότε, Κόβει κεφάλι, ποραιάει ε. κεφάλι. Ακριβώ. Αυτό προσπαθούμε να ρωτήσω κάτι. Να Καταρχήν το meeting έχει λήξει. Έλα αντί γιατί γράφω εγώ ακόμα. Δεν γράζει. Ε,